Ούτε τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε Τρίτη τη νύχτα στι 8, στο Internet Radio Albindo 14, που αναμεταδίδει τι συχνότητέ μα από το μυστικό διαστημικό σκάφο μα, είμαστε και πάλι εδώ, στι συχνότητε του Albindo 14. Μαζί με τη συγκυβερνήτρια μου και με το ημιεξογήινο ρομποτικό μας αόρατο πλήρωμα, είμαστε στο καμουφλαρισμένο σκάφος μας σε μια περιπέτεια γύρω από τη γη. Σας καλούμε από το υπερπέραν. Οι συχνότητες μας ταξιδεύουν εκεί κάτω, στη σκοτεινή γη... Κυριευμένοι από τις σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της γης προσπαθούμε να διατρυπήσουμε το σκοτεινό παραπέτασμα με το οποίο έχουν ετυλίξει όλη τη γη και να φτάσουν οι συχνότητέ μας στους άγνωστους παραλήπτες τους. Εκπέμπουμε για λογαριασμό του Radio Nowhere και του Αωρά του Κολεγίου. Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ. Σήμερα εκπέμπουμε προς εσά μια συζήτηση και στοιχεία για την εξωγήινη επαφή, για τη θρηλυκή εξωγήινη επαφή που φαίνεται να έχει ήδη γίνει, αλλά να αποκρύπτεται από τον κόσμο. Και ταυτόχρονα έχουμε να συζητήσουμε πολλά για νέες εξελίξεις στη διαστημική εξερεύνηση. Όλα του θέματα που αξίζουν μια εκπομπή από το μυστικό διαστημικό σταθμό την οποία και κάνουμε και εκπέμπουμε προς εσάς. Εδώ από τη θέση μας, στην περιπέτειά μας γύρω από τη Γη βλέπουμε ήδη το εφήμερο δεύτερο φεγγάρι της Γης, ένα μικρό αστεροειδή ο οποίος έχει συλληφθεί από τη βαρύτητα της Γης και έχει μπει σε τροχιά γύρω από τη Γη και έτσι έχουμε δύο φεγγάρια, τη γνωστή μας Σελήνη και αυτόν τον μικρό αστεροειδή πολύ μικρότερο από τη Σελήνη, τον οποίον σε διάφορες φάσεις μπορείτε να δείτε στον ουρανό Σαν ένα κινούμενο ε, άστρο, ας το πούμε έτσι. Μιλώντας για τη Σελήνη, σήμερα ε, έχουμε την Super Πανσέλινο, ξεκινάει από σήμερα. Είναι το λεγόμενο Super Moon ή γνωστό στην Αμερική ως The Hunter's Moon, το φεγγάρι των κυνηγών, το οποίο είναι η πιο λαμπρή πανσέλινος του έτους. Και έτσι υπό το του φεγγαριού ταξιδεύουμε στο διάστημα προσπαθώντας να έρθουμε σε επαφή με τους λιγοστούς επιλεγμένους ακροατές μας εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Επίσης από σήμερα και μέχρι την περίπου προς το τέλος της εβδομάδας, 5η Παρασκευή, τρίτη σήμερα, είμαστε κάθε τρίτη στις 8 Εκπέμπουμε τις συγνοτητές μας που αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Ρέτιο Αλμπίντο 14. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι το τέλος της εβδομάδας περίπου ε, μας έχει επισκεφθεί ένας κομμίτης που βρίσκεται στη διαστρική περιοχή μας και μπορεί να παρατηρηθεί. Είναι ο κομμίτης ε, Τσούτσινσαν Άτλας. Ο Τσούτσινσαν Atlas. Ε, με κωδικό C2023α3. Είναι ορατός ε, στις περιοχές βορείως του Ισημερινού, δηλαδή και από μας από την Ελλάδα, με το γυμνό μάτι και εάν τον παρατηρήσετε με κιάλια, έχετε, με ένα ζευγάρι καλά κιάλια, έχετε μια πολύ καλή εικόνα του κομίτη ε, Τσούτσενσον Άτλας. Καθώς λοιπόν από πάνω μας έχουμε ένα δεύτερο φεγγάρι, μια υπέρλαμπρη πανσέλινο και τον Κομίτη Άτλας. Κάνουμε σήμερα την εκπομπή μας για να σας διηγηθούμε πολύ παράξενες ιστορίες για μια εξωγήινη ραδιοεπαφή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια αποκρυμμένη από τους υπεύθυνους που την έχουν λάβει. Έχουμε πολλά να πούμε για το Σέτη, για την ιστορία αυτή και για πολλά αλλά πράγματα που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στο διάστημα. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Υπάρχει αραγε κανείς εκεί έξω που να μας ακούει;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 Ούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Είμαστε εδώ, όπω κάθε Τρίτη στι 8 και εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω στη γη, που αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14. Ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, το μυστικό σκάφο μα και η εκπομπή μα που φτάνει μέχρι εσά που γίνεται για λογαριασμό του ΑΟΡΑ του Κολεγίου και του Radio Nowhere με τη συγχρονικότητά της φτάνει στο σημείο εσύ ο συγκεκριμένος ή η συγκεκριμένη που ακούς την εκπομπή μας να την ακούς γιατί δεν υπάρχει μόνο κάποιος που μας ακούει εκεί έξω out there αλλά και εσύ Εξωγή είναι επαφή λοιπόν Θα, για να μπορέσω να φίλοι μου και συνταξιδιώτες μου να σα ενημερώσω θα πρέπει να πάρω τα πράγματα από την αρχή όπως ήρθαν σε μένα και πώς με ένα reverse engineering, το τόμινο των πληροφοριών και των φημών το κάναμε προς τα πίσω και βρήκαμε ακριβώ τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία με την εξωγήινη επαφή που συμβαίνει αυτή την περίοδο. Λοιπόν, καταρχάς κυκλοφόρησε στο ίντερνετ ένα σετ, μια σειρά από φήμε οι οποίες α, α, το λιγότερο πολύ έλεγαν ότι θα γίνει κάποια ανακίνωση για επαφή με εξωγήινους α, τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο δηλαδή. Αυτό συμπίπτει βέβαια και με τις Αμερικανικές εκλογές α, την 1η Νοεμβρίου. τέλο πάντων είναι μια άλλη συζήτηση αυτό που θα ίσως την κάνουμε παρακάτω η σύνδεση των ζητημάτων αυτών με τις Αμερικανικές εκλογές. Λοιπόν, ε, αυτή ήταν η βασική φήμη, με διάφορες παραλλαγές, χωρίς λεπτομέρειες, έτσι. Μια αποκαλυπτική φήμη, την οποία πήραν οι πάντες και άρχισαν να τη συζητούν με όλα τα μέσα. Mm. Σαφώς φυσικά, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό, αν όχι όλων των περισσοτέρων, είναι η εξελίξη που παρακολουθούμε με τα UFOs, το κογκρέσο, το πεντάγωνο, και όλα αυτά που συμβαίνουν πούμε, με τις αποκαλύψεις που γίνονται για τις οποίες περιμένουμε περισσότερες μάλιστα ε, την εποχή που διανύουμε το Κογκρέσο ζήτησε των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε και δεύτερη ακρόαση με περισσότερους ε, μάρτυρες γνωρίζουμε ότι έχουν επαφή με περίπου 40 whistleblowers που λέμε ε, που έχουν κάνει με πολλούς από αυτούς ακροάσεις στα λεγόμενα σκύφ, δηλαδή στι ειδικέ σε αίθουσες που δεν μπορεί κανείς να ακούσει τι συμβαίνει εκεί μέσα ή να το υποκλέψει. Ε, ότι υπάρχουν προγράμματα επανάκτησης υπταμένων δίσκων από πτώσεις UFOs, ότι έχουν στα χέρια τους σώματα, ότι είναι εξωδιαστασιακοί, ότι έχουν γίνει εγκλήματα, ότι υπάρχει συγκάλυψη, χίλια δυο. Είναι πολλές ε, οι πολύ ισχυρισμοί ε, των whistleblowers που έχουν βγει τους οποίους προσπαθεί να διερευνήσει το κογκρέσο και πολλοί congressmen και γερουσιαστές ε, και έχουν συναντήσει πάρα πολλά εμπόδια τώρα τελευταία. Ε, είναι ε, ε, προς ψήφιση ας πούμε και το ας το πούμε έτσι το νομοσχέδιο το οποίο θέλουν να βγάλουν να υποχρεώσουν όποιους έχουν πληροφορίες να βγουν και να τις πούνε κυρίως απευθύνεται σε εταιρείε contractors, δηλαδή σε εργολάβους που έχουν αναλάβει projects διαβαθμισμένα μυστικά projects για λογαριασμό του στρατού ή του πενταγώνου ή, ή του Υπουργείου Άμυνας αλλιώς θα κάνουν εισβολή στι εγκαταστάσει τους και θα τους συλλάβουν με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν μεγάλες πινές οπότε για να το προλάβουν αυτό τους δίνουν το περιθώριο κάποιων μηνών ας πούμε για να βγουν να μιλήσουν αυτό είναι το, το ο νόμος τον οποίο αυτή τη στιγμή προωθούν έχει ήδη εγκριθεί και είναι προς ψήφιση επειδή υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις οι οποίες είναι εξελίξεις του μυστικού πολέμου στην πραγματικότητα ε, πολύ, λοιπόν πήγε το μυαλό τους στις αποκαλύψεις περιμένουμε από αυτό το πεδίο δράσης ας πούμε στην Αμερική σε σχέση με τις αποκαλύψεις περί των UFOs. Δεν πρόκειται όμως αυτή τη στιγμή για αυτό το ζήτημα τελικά. Βέβαια το ζήτημα αυτό με τις εξελίξεις στην Αμερική για τα UFOs και τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα... Έχω συζητήσει επανειλημμένως για αυτά τα ζητήματα και σε εκπομπές του τελευταία και σε εκπομπές του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού αλλά και σε εκπομπές που έχουμε κάνει στον Κώδικα Μυστηρίων στο YouTube ε, και ε, αυτή την εποχή γράφω ένα μεγάλο κείμενο για, όπου κάνω ένα, μια ανακεφαλαίωση δηλαδή από την αρχή που ξεκίνησαν αυτές οι εξελίξει μέχρι σήμερα που μιλάμε. Είναι πάρα πολλέ τις περισσότερες δεν τι γνωρίζει ο Πολύς Κόσμος, στην Ελλάδα σχεδόν κανεί μάλιστα ε, και αποφάσισα, πούμε, να τη συγκεντρώσω όλες σε ένα μεγάλο άρθρο ακριβώς επειδή το κύριο χαρακτηριστικό των εξελίξεων αυτών είναι ε, πράγματα που έχουν να κάνουν με το Μυστικό Πόλεμο ε, γιατί υπάρχουν εδώ, όπως καταλαβαίνετε, οι δύο παρατάξεις του Μυστικού Πολέμου η Φωτεινή Θετική Παράταξη που είναι αυτή που προωθεί Όλε αυτέ τι έρευνε και τι αποκαλύψει και η σκοτεινή ανετική παράταξη που έχει το χέρι τη όλα αυτά και τα συγκαλύπτει και που προσπαθεί να εμποδίσει την κατάσταση. Έχουμε καθαρά λοιπόν μια σειρά μαχών του μυστικού πολέμου, και έτσι με αυτό το σκεπτικό γράφω αυτό το μεγάλο μου άρθρο το οποίο δεν ξέρω πότε θα το ολοκληρώσω, επειδή όλο συνεχώ προσθέτω εξελίξει που ανακαλύπτω. Το έχω γράψει σε ένα στήλο ότι. Ε, Πώ γίνεται η επίθεση τη φωτεινή θετική παράταξη για αυτά. Τι εξελίξει συμβαίνουν από την αρχή, πώ μετά καθυστερημένα δέχονται την αντεπίθεση τη σκοτεινή αρνητική παράταξη και τι εμπόδια ακριβώ του βάζουν. Όλα αυτά βέβαια έτσι με ονόματα, διευθύνσει, τηλέφωνα που λέμε και με όλε τι λεπτομέρειε. Ε, έπειτα η αντε-αντεπίθεση, α πούμε, τη φωτεινή θετική παράταξη ή η αντε-αντεπίθεση -αντε τη σκοτεινή αρνητική παράταξη και είναι έτσι αυτός είναι ο χαρακτήρα του άρθρου όπου ε, μέσα στην κάθε πολεμική κίνηση συμπεριλαμβάνονται όλες οι εξελίξεις μέχρι εκείνη τη στιγμή και μετά. Ε, όταν το ολοκληρώσω θα το δημοσιεύσω στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Ε, θα το ανακοινώσω και στο προσωπικό μου website, στο παντελήςγιανουλάκης.com ε, στο facebook και σε όλα τα άλλα μέσα τα οποία έχω στη διάθεσή μου. Και θα γίνει μια βέβαια και σε μια ειδική εκπομπή του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού ή και αλλού. Οπότε αν παρακολουθείτε τις σκηνήσεις μου θα το εντοπίσετε. Πιστεύω ότι θα το δημοσιεύσω μέσα στον επόμενο μήνα ή δίμηνο. Είναι μεγάλο άρθρο. Ε, δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα. Έτσι λοιπόν... Οι εξελίξει αυτέ έχουν να κάνουν με το Μυστικό Πόλεμο και, βέβαια, όλα τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν με το Μυστικό Πόλεμο. Για, για αυτού που θέλουν να ενημερωθούν για τα πάντα, λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα για το Μυστικό Πόλεμο, μπορούν να διαβάσουν του δύο τόμου του έργου μου, Ο Μυστικό Πόλεμο, συνόλου περίπου 900 τόσων σελίδων, όπου λέγονται τα πάντα για το Μυστικό Πόλεμο. Ο Μυστικό Πόλεμο και ο Μυστικό Πόλεμο, βιβλίο 2. Δί, δίτομο είναι το έργο προ το παρόν που μπορείτε να το ανακαλύψετε στην ιστοσελίδα του περιοδικού «Strange». Αν βάλετε περιοδικό «Strange» στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. Εκεί θα ανακαλύψετε τα βιβλία του Μυστικού Πολέμου και όλα τα άλλα διαθέσιμα βιβλία που έχει εκεί, τα οποία μπορείτε να τα αποκτήσετε και να σας ταλούν κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Ε, εδώ έχουμε πάλι, λοιπόν, σε αυτές τις που θα σας πω σήμερα... Ε, στενά εμπλεκόμενο το Μυστικό Πόλεμο. Οι φήμε αυτές που κυκλοφόρησαν ότι θα γίνει η ανακοίνωση ας πούμε για εξωγήνεια επαφή το Νοέμβριο το διερεύνησα πολύ και ανακάλυψα την πηγή αυτών των φημών. Η πηγή είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος τα είπε αυτά τα πράγματα. Αυτός σκηνοθέτης λέγεται Simon Holland. Είναι ένας, όπως τους λέμε, science filmmaker, δηλαδή ένας ντοκιμενταρίστας, ας πούμε, έτσι, επιστημονικών ντοκιμαντέρ και ταινιών, ε, ο οποίος έχει συνεργαστεί στενά με τη NASA. Έχει κάνει δηλαδή ταινίε για λογαριασμό της NASA. Επίσης είναι στενό συνεργάτης του BBC, του National Geographic και του Discovery Channel, ο Simon Holland, ο οποίος έδωσε μία ε, επίγουσα συνέντευξη με δική του πρωτοβουλία, στην εφημερίδα... «The Mirror» την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι μ, τα τηλεσκόπια της Γης σας λέω ακρι, ακριβώς αυτά που είπε σε αυτή τη συνέντευξη στο «Mirror» ε, τα τηλεσκόπια της Γης έχουν ανακαλύψει στοιχεία και αποδείξεις για την ύπαρξη ε, νοήμονος εξωγήνης ζωής και η ανακοίνωση... Ε, ίσως έλθει μέσα στον επόμενο μήνα η οποία θα συνταράξει τα πάντα ε, και επίσης είπε ότι υπάρχουν δύο ομάδες προσέξτε πως το θέτει εδώ τώρα είναι ο μυστικό Πόλεμος ότι υπάρχουν δύο αντικρουόμενες ομάδες αστρονόμων και άλλων οι οποίοι ανταγωνίζονται να δημοσιεύσουν ή να ανακοινώσουν πρώτοι τα πρώτα επιβεβαιωμένα στοιχεία και αποδείξει για την ε, ύπαρξη ενό εξωγήινου πολιτισμού Uh, σας λέω ας πούμε την κύρια ατάκα την οποία πρόβαλε το η εφημερίδα Mirror του Holland του Simon Holland του σκηνοθέτη αυτό που τα είπε αυτά. We have found a non-human extraterrestrial intelligence civilization in our galaxy, and people don't know anything about it. Λοιπόν, αυτός ο Χόλαντ ε, είναι ένας τύπος ο οποίος είναι πολύ δικτυωμένος, τον έψαξα εγώ, είναι πολύ δικτυωμένος με την NASA, με τον BBC, με το National Geographic και λοιπά. Είναι ένας έγκυρος τύπος, δεν έχει συνηθίσει να διατυπώνει γραφικούς χειρισμούς και λοιπά. Γνωρίζω ότι αυτή περίπου είναι η συνηθισμένη οδός, αυτό που λέμε διαρροών, δηλαδή μπορεί να συμβαίνει κάτι σε έναν χώρο, ο χώρος να έχει αυτός διάφορες δεσμεύσεις να μην διαρρεύσει κάτι, αν και τα πράγματα αργά και γρήγορα λίγο ή πολύ διαρρέουν αν θες να τα συγκαλύψει τελείω. Το πρόβλημα είναι ότι γίνονται αυτές οι διαρροές μετά όταν θες να συγκαλύψει κάτι. Αλλά υπάρχει μια ειδική διαχείριση των διαρών αυτών πάντα, όπου μπορούν να να, καταρχά να αποσιοποιηθούν να μην φτάσουν μέχρι τα αυτιά σου δηλαδή ας πούμε να περάσουν στα ψηλά από τη μια και από την άλλη ας πούμε αμέσως να χαρακτηριστούν κάπως ότι αυτό τα λένε τρελό, ότι αυτά που λέει δεν ισχύουν ότι είναι έτσι είναι αλλιώ κλπ. και έτσι λοιπόν γίνεται η διαχείριση των διαρροών σε αυτά τα απόρριτα πράγματα το... πως γίνονται συνήθω αυτές οι διαρροέ γίνονται από τους δορυφορικού χώρους δηλαδή φανταστείτε ένα επίκεντρο ας πούμε στο οποίο συμβαίνει κάτι το οποίο θέλουν να το ε, αποκρύψουν διασφαλίζουν να μην υπάρχουν οι Όμω, όμως εκ των πραγμάτων ένας οποιοδήποτε χώρος που κάνει οτιδήποτε έχει και ένα δορυφορικό χώρο γύρω του ε, σαν να λέμε να σας φέρω ένα παράδειγμα σκεφτείτε ας πούμε ότι λέγεται κάτι ε, απόρριτο μέσα σε μια σύσκεψη η οποία σύσκεψη αυτή όλοι οι συμμετέχοντες είναι δεσμευμένοι να μην μπουν τίποτα, να μην γίνει καμία διαρροή όμως η σύσκεψη αυτή αφού συμβαίνει κάπου, είναι παράδειγμα αυτό που φέρνω για να σας βάλω στο νόημα, έχει ας πούμε μια διοργάνωση. Η διοργάνωση αυτή δεν γίνεται μόνο από τους συμμετέχοντες αλλά από ανθρώπους που δορυφορικώς γύρω της ας πούμε συμμετέχουν στη δημιουργία της σύσκεψης αυτής. Παράδειγμα, οι χολύπτε. οι υπέθυνοι, ας πούμε των μικροφώνων. Η ε, το κέτερινγκ, ξέρω εγώ, διάφοροι ατζέντιδες, διάφοροι σύμβουλοι, διάφοροι, ξέρω εγώ, μπορείτε να φανταστείτε πολλών ειδών ρόλου που υπάρχουν γύρω από αυτή τη μεγάλη σύσκεψη. Κάποιο από αυτού μπορεί εύκολα να ακούσει κάτι, να μάθει κάτι. Και αυτό μετά ή αυτοί μπορούν να κάνουν από το δορυφορικό αυτόν χώρο τη διαρροή. Έτσι συμβαίνουν οι διαρροέ αυτά τα πράγματα. Συνήθω. Δηλαδή, δεν συμβαίνουν με κάποιον. Ε, πολύ εκτεθειμένο whistleblower, ο οποίος συμμετέχει στις ίσκυπες και βγαίνει μετά και κάνει τη διαρροή. Γιατί αυτό ήταν μεγάλο ρίσκο για τον ίδιο. Συνήθως όμως συμβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο που περιέγεψα συνήθως. Ε, το ποσοστό που το βάζω οι διαρροές να είναι έτσι όπως το περιγράφω, από τέτοια πράγματα το βάζω στο ποσοστό του 70%. Ε, έτσι εδώ έχουμε κάτι ανάλογο, έχουμε έναν σκηνοθέτη ο οποίο είναι συνεχώς σε μια δικτύωση με την NASA, με το BBC, με τον National Geographic και λοιπά, που κάνει ντοκιμαντέρ, κάνει ταινίες. Αυτό δεν είναι μια στιγμιαία απασχόληση, δηλαδή τη στιγμή που θέλει κάποιος στο οργανισμό να κάνει ένα ντοκιμαντέρ, συνεργάζεται με αυτόν και το κάνει. <hel no idea etapa> αλλά προκύπτει από επαφές, αναλύσεις, συζητήσει, συγκέντρωση συγκέντρωσης στοιχείων. Πολύ πριν γυριστεί οποιοδήποτε ντοκιμαντέρ, αυτοί οι άνθρωποι συγκεντρώνουν τα στοιχεία που θα έχουν στο ντοκιμαντέρ, τους ανθρώπους, τις επαφές τους, κλπ. Κλ. Επαφές τις οποίες κρατάνε για άλλα ντοκιμαντέρς, δημιουργούν ένα δίκτυο κλπ. Μέσω του δικτύου αυτού του σκηνοθέτη, λοιπόν, αυτού του, πολύ φυσολογικό, το βρίσκω και εγώ έχω ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία και γνωρίζω με πολλέ λεπτομέρειε πώ δουλεύουν αυτοί οι χώροι. Βρίσκω πολύ φυσιολογικό λοιπόν και πολύ αναμενόμενο εφόσον αυτό είναι δικτυωμένο με αυτού του χώρου να είχε την ανάλογη δικτύωση έτσι ώστε να ακούσει κάτι για αυτή την ιστορία. Ακριβώ επειδή εκείνη τη στιγμή ε, μαθαίνει όλα αυτά τα πράγματα, βρίσκεται και σε επαφή με του ανθρώπου που τα γνωρίζουν. Τώρα σε αυτέ τι περιπτώσει. Υπάρχουν δύο είδων άνθρωποι που γνωρίζουν κάτι. Ε, αυτοί που συμμετέχουν στην αποσυόπησή τους, στην παρεμπόδισή τους, στη συγκάλυψή του και αυτοί οι οποίοι ας πούμε δεν συμφωνούν με αυτή τη διαδικασία. Θέλουν να το βγάλουν παρά έξω. Τώρα, κανένας άνθρωπος που θέλει να αποκαλύψει κάτι δεν βγαίνει. Συνήθω συνήθως, συνήθως αν είναι ας πούμε λίγο φευγάτος ας πούμε για να το κάνει. Ε, είναι σπάνια περίπτωση όμως. Ε, Κανένα άνθρωπο που βγαίνει να αποκαλύψει κάτι δημοσίως ή να συζητήσει κάτι δημοσίω που δεν θα έπρεπε να συζητηθεί δημοσίω. δεν μπαίνει στο ρίσκο να εκτεθεί τόσο πολύ χωρίς να έχει αυτό που λέμε πισσινή δηλαδή σαν να λέμε συνήθως συμβαίνει ως εξής είμαστε ένας χώρος, μια ομάδα, μια παρέα, μια παράταξη η οποία ε, δίνουμε το ρόλο σε έναν άνθρωπο να βγει αυτός να μιλήσει Συνήθω αυτό το ρόλο τον δίνουμε και έτσι συμβαίνει, αυτή είναι η δουλειά των δημοσιογράφων κυρίω. Το δίνουμε σε ένα δημοσιογράφο. Οι δημοσιογράφοι πολλέ φορέ λειτουργούν ακριβώ όπω οι δικηγόροι. Δηλαδή, μιλούν για λογαριασμό κάποιον. Θέλει κάποιο να βγάλει κάτι στη δημοσιότητα. Έχει δικού του δημοσιογράφου που το βγάζουν αυτοί για λογαριασμό του. βγαίνει δηλαδή ο ίδιο να το κάνει. Ε, αντίστοιχα, τώρα εδώ έχουμε έναν σκηνοθέτη, α πούμε ο οποίος μπορεί να δικαιολογήσει λόγω των επαφών του πώς, τα, πώς γνωρίζει τα πράγματα που γνωρίζει και το ανατίθετα αυτούν να βγει να το πει. Είναι μία κίνηση, ε, εδώ ε, ε, υπάρχει ένας μυστικός πόλεμος όπως θα το διεπιστώσετε και παρακάτω από αυτά που θα σας πω, συμμετέχουν στο μυστικό πόλεμο αυτοί οι άνθρωποι, είναι ξεκάθαρο, σε μένα τουλάχιστον. Και αναλαμβάνει λοιπόν αυτό ο Σάιμον Χόλαντ, λοιπόν να, να το βγάλει στη φόρα το πράγμα. Ε, αυτό προκαλεί ένα θόρυβο δημοσιογραφικό, επειδή είναι έτσι ενδιαφέρον σαν τίτλο. Προκαλεί ένα θόρυβο δημοσιογραφικό, ε, γίνεται αυτή η δημοσίευση στην εφημερίδα The Mirror και έπειτα το παίρνουν διάφορα site στο Ιντερνετ και το αναπαράγουν. Από αυτή την αναπαραγωγή τώρα γίνονται διάφορα σχόλια, αναλύσει πάνω σε αυτό κλπ. Για να έχουν τα διάφορα site στο Ιντερνετ να γράψουν κάτι παραπάνω από το άλλο site που το ανεπαρήγαγε. Να μην αναπαράγουν όλοι ακριβώ το ίδιο. Και έτσι λοιπόν δημιουργούνται μικροαναλύσει, σχόλια κλπ. Αυτά τα διαβάζουν κάποιοι άνθρωποι, ε, τα συζητάνε με άλλου. Οι άλλοι το έχουν ακουστά απλώ. Αυτοί που το έχουν ακουστά το μεταφέρουν στα social media, στι συζητήσει του κλπ. Και, και γίνεται και λίγο σπασμένο τηλέφωνο. Οπότε φτάνουμε στο σημείο τη γρήγορη διάδοση των φημών που έχουμε αυτή την εποχή για αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι αληθινό αυτό που ισχυρίζεται ο Σάιμον Χόλαντ. Ε, σιγά σιγά γίνονται διάφορες investigative journalists λέγονται οι διερευνητικοί δημοσιογράφοι που κάναν αυτό και που έκανα και εγώ να κάνουν ας πούμε το reverse engineering στη ροή για να δουν από πού προέρχεται αυτή η διαρροή και σύντομα ε, ανακάλυψαν μια ας την πούμε διαταραχή μια, ένα, ένα πανικό ο οποίος πανικός αυτή η διαταραχή δημιουργήθηκε εξαιτίας του δημοσίευματος της εφημερίδας Mirror στους χώρους των αστρονόμων. Επειδή όλα αυτά, αν υπάρχει μια επιστημονική ομάδα που έχει εντοπίσει κάποιο σήμα ή κάτι, ή κάτι έχει συμβεί, είναι δικό τους credit, είναι μια δική τους δουλειά, είναι μια δική τους ανακάλυψη και θέλουν αυτοί κάποια στιγμή, αν θα ε, ανακοινωθεί, να το ανακοινώσουν αυτοί. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι αυτό που κρατάνε αυτοί και δεν το ανακοινώνουν βγαίνουν και το συζητάνε στις εμπερίδες και στα social media και στα internet sites ε, αυτοί κινδυναίμουν να χάσουν ας πούμε την πρωτοπορία της ανακοίνωσης. Οπότε υπάρχει κατευθείαν μια ταραχή, ένα πανικός. Ποιος θα το ανακοινώσει. Πρώτος, λεπτομερός. Αυτό άλλωστε ακριβώ λέει και το δημοσίευμα αυτό στην Mirror ότι... Δύο ομάδες λέει αστρονόμων ανταγωνίζονται ποιος θα δημοσίευσει πρώτος τα, το evidence για την εξωγήινη επαφή. Ε, όπως το ερεύνησα διακρίνεται ότι αυτό ο ανταγωνισμός του το, το, ποιος θα το πει πρώτος κ.λπ. δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος είναι αυτός που θα το ανακοινώσει πρώτος έτσι για, την, για το πρεστίζι του πράματος. Αλλά έχει να κάνει με το γεγονό ότι γνωρίζουν ότι οι εντυπόσει που δημιουργούνται στον κόσμο δημιουργούνται ακριβώ από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η πρώτη ανακοίνωση. Οι επόμενε είναι δεύτερε και μπορούν να αρθούν να πουνε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό, αλλά τι εντυπωσε έχει κερδίσει η πρώτη ανακοίνωση. Επομένω, όπω θα το παρουσιάσουν αυτή η πρώτη, έτσι θα περάσει στον πολύ κόσμο. Έχουμε διαπίστευτο ότι έχουμε δύο παρατάξει φυσικά του μυστικού πολέμου. Αυτός το λέει δύο ομάδες αστρονόμων, οι οποίοι ας πούμε, ε, οι ΜΕΝ θέλουν να το παρουσιάσουν και να το απομυθοποιήσουν, να ότι τελικά δεν είναι αυτό που λέγαμε, και οι δεύτεροι θέλουν να το παρουσιάσουν στην αληθινή του διάσταση. Και ε, ε, έχει σημασία ποιος θα το κάνει πρώτος. Ε, σας θυμίζω ότι, να φέρω ένα παράδειγμα του μακρινού παρελσόντος, Όταν έγινε το περιστατικό στο Ρόζγουελ, οι τοπικές εφημερίδες στην αρχή βγήκανε και τον ανακοίνωσαν. Έπειτα ενεπλάκη η πολεμική αεροπορία και η, πολεμ... η τοπική πολεμική αεροπορία έκανε ανακοινώσεις στα ραβιόφωνα εφημερίδες και έγινε δεύτερο κύμα δημοσίευσεων όπου το επιβεβαίωνε η πολεμική αεροπορία. Μετά επενέβησαν τα... τα ανώτερα κλιμάκια της αεροπορίας... Πήγαν εκεί πέρα, ας πούμε, εγώ, και με τους δικούς τους δημοσιογράφους και βγάλαν κάτι ε, υπολείμματα από κάτι μπαλονάκια, κάτι ολομινόχαρτα. Και λέγανε ας πούμε, ότι ήταν αυτό το πράγμα κάτι δικά μας μπαλόνια, ας πούμε εγώ, και το διαψεύσανε την ιστορία. Όμως οι πρώτες ανακοινώσεις έγιναν, ε, όπως σας περιέγραψα, που έλεγαν, ας πούμε, λεπτομέρειες για την πτώση και την, ε, του σκάφους αυτού και το τι συνέβη σε επίπεδο ραδιοφώνων, εφημερίδας και πολεμικής ανοπορίας έτσι και μετά ας πούμε ήρθαν οι ίδιοι και το διαψεύσαν πούμε, γιατί φυσικά ε, δεν πέρασε πρώτα από τη δική του έγκριση και μόλις μπορούσαν να επιβάλλουν τη δύναμή τους και το κύριο τους το παρουσίασαν διαφορετικά λοιπόν, να λοιπόν ένα παράδειγμα ας δούμε τώρα τι θα γίνει, θα δούμε μέσα στον επόμενο μήνα περίπου Ακριβώς πώς θα το χειριστούν, αν και ήδη έχω δει πώς το χειρίζονται και πώς θέλουν να το χειριστούν και θα σας το περιγράψω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα. <σκυρίζει> στην πραγματικότητα μιλάνε για ένα εξωγήινο ραδιοσήμα, το οποίο ονομάζεται στον κώδικα αυτών της, των, της παρατήρησης αυτών των σημάτων. Το έχουν δώσει τον τίτλο και μπορείτε να το αναζητήσετε στο ίντερνετ. Το έχουν δώσει τον τίτλο BLC. Παύλα 1, BLC Παύλα 1 λέγεται το σήμα αυτό. Το BLC μεταφράζεται ως Breakthrough Listen Candidate 1. Δηλαδή ε, Breakthrough έτσι που είναι μια πρωτοπορια, πρωτοποριακή ανακάλυψη ας πούμε ξέρω εγώ. Ε, ακρόαση υποψήφιο για Breakthrough Listen το 1. Δηλαδή το, το νούμερο 1 υποψήφιο σήμα για το Breakthrough. Είναι ένα SETI Radio Signal όπως ονομάζονται συνήθως αυτά Ή οι άλλοι το παρουσιάζουν σαν Candidate SETI <coughs> Υποψήφιο για να χαρακτηριστεί ότι είναι SETI Radio Signal Λοιπόν αυτό το σήμα εντοπίστηκε η πρώτη φορά Τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2019 Καταλαβαίνετε δηλαδή είναι μια φάση προ, προπενταετίας και αυτό μας δείχνει και το αυθεντικό του πράγματος. Γιατί έτσι κάνουνε. Ανακαλύπτουν κάτι, δεν το ανακοινώνουν και υπάρχει περίπτωση στη διάρκεια των επόμενων ετών τη ανακάλυψη να γίνει η διαρροή. Αν δεν γίνει παραμένει συγκαλυμμένο. Εδώ τώρα λοιπόν έγινε η διαρροή μετά από πέντε χρόνια. Πρώτη φορά, το παρατήρησαν είπαμε, τον Απρίλο και τον Μάιο του 2019... πρώτη φορά έγινε μια αναφορά σε αυτό στις 18 Δεκεμβρίου του 2020... Στην στενή αστρονομική κοινότητα δηλαδή. Τέλο πάντων θα το δούμε με λεπτομέρειε παρακάτω. Ε, αυτό το ραδιοσήμα εντοπίστηκε από το Parks Observatory, από το αστροσκοπείο του Parks στην Αυστραλία ε, Και χαρακτηρίζονται αυτά τα σήματα με τον γενικό τίτλο Techno Signature, δηλαδή τεχνοιπογραφή. Τι είναι αυτό, Όταν ένα σήμα είναι, αποτελεί τέκνο σημαίνει ότι προέρχεται από τεχνολογία. Γιατί παίρνουν διάφορα σήματα από το σύμπαν, από το γαλαξία, από μακριά, από το διάστημα, τα οποία τελικά τα χαρακτηρίζουν ότι έχουν φυσική προέλευση. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, αυτοί λένε έτσι. Εγώ διαφωνώ προσωπικά, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Εγώ τα ζητήματα SETI τα παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια πολύ στενά. Ε, τέλος πάντων, υποτίθεται ότι αν υπολογίσουν και καταφέρουν να εξετάσουν ότι ένα σήμα, ας πούμε, έχει τε, τεχνολογική προέλευση ε, το, το ονομάζουν έτσι, techno-signature Δηλαδή, την, η υπογραφή ή το αποτέλεσμα, αν θέλετε κάποια εξωγήινης τεχνολογίας Ένα ραδιοσήμα, δηλαδή, προέρχεται τεχνολογικά από κάποιον εξωγήινο πολιτισμό Λοιπόν τι γίνεται τώρα με αυτή την παρατήρηση που έγινε που όπως σας είπα εξελίχθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2019 και η πρώτη ανακοίνωση επιστημονική έγινε το 18 Δεκεμβρίου του 2020 χωρίς λεπτομέρειες όμως και υποτίθεται ότι από, από το 19 ή έστω το 20 μέχρι σήμερα το περνάνε τα σήματα αυτά από διάφορα τεστ από διάφορε εξετάσεις ή προσπαθούν να τα εντοπίσουν ξανά και, λοιπά, και λοιπά. αυτοί τώρα ισχυρίζονται ότι το παρακολούθησαν δύο φορέ αυτό το σήμα για αρκετέ ώρε την κάθε φορά, ε, τον Απρίλο και τον Μάιο του 2019. Αυτό που ισχυρίζονται δεν είναι αλήθεια. Αν το ψάξετε, θα δείτε ότι δεν έγιναν μόνο δύο παρατηρήσει του σήματο αυτού, δύο ακροάσει δηλαδή, δύο συλλήψει, αν θέλετε, αυτού του εξωγήινου διαστημικού ραδιοσύματο, αλλά κι άλλε δύο, δηλαδή σύνολο τέσσερι. Μέσα στο 2019 οι δύο, οι τρει μάλλον, και μέσα στο 2020 η τέταρτη και ακριβώς επειδή περίμεναν να το ξαναπιάσουν και τα λοιπά γι' αυτό υποτίθεται ότι δίνήθηκε τόσος χρόνος από τον Απρίλιο του 19 μέχρι το Δεκέμβριο του 20 που κάνανε κάποια μικρή ανακοίνωση και ότι από τότε υποτίθεται πέρας ο καιρός και περιμένουν πούμε, είτε να το ξανακούσουν είτε να περάσουν από όλο των ειδών τα τεστ αυτά το σήμα για να καταλήξουν τελεσίδικα αν πρόκειται για techno signature ή όχι τώρα εδώ έχει γίνει το εξή. Λοιπόν, αυτό συντελέστηκε ε, από μία, από ε, θα σας εξηγήσω παρακάτω ε, σήμερα στην εκπομπή μας, πώ δουλεύει ακριβώς το SETI, το λεγόμενο Search for Extraterrestrial Intelligence, η έρευνα για την εξωγήνη νοημοσύνη, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει επικεντρωθεί στα ραδιοσήματα. Περιμένουν να πιάσουν ένα σήμα τεχνολογικό ε, εκπομπών δηλαδή, ε, είτε... Εξ επιτούτου, που, που εκπέμπεται από αυτόν τον εξωγήινο πολιτισμό προ κάθε παραλήπτη εκεί έξω, όπω κάνουμε εμεί εδώ στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, που κάνουμε αυτή την εκπομπή, την εκπέμπουμε προ τη γη και η συγχρονικότητα, ή αν θέλετε όπω το, το βλέπουμε το Radio Nowhere και το Άρωτο Κολέγιο, επιλέγει του που Όπω εσεί που ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή Αθήνου. Έτσι ακριβώ, ένα εξωγήινο πολιτισμό στέλνει αυτό το μπουκάλι του ναυαγού, α πούμε, εκεί έξω στο διάστημα. Για όποιον εξωγήινο για αυτούς, εξωκοσμικό για αυτούς πολιτισμό μπορεί να πάρει το σήμα, έχει την τεχνολογία να πάρει το σήμα αυτό. Ε, αυτό είναι το εξεπιτού του. Υπάρχει τώρα και το ας πούμε το αναπόφευκτο δηλαδή ότι εκπέμπουν γενικώ σήματα από αυτόν τον μακρινό πλανήτη και μπορεί ας πούμε κάποια από αυτά τα σήματα να το συλλάβουμε εμείς κρυφακούγοντάς το στην ουσία. Να σα φέρω ένα παράδειγμα, οι τηλεοπτικές μας εκπομπές, έχουν ένα πολύ ωραίο πόστερ ε, όπου έχει όλο το χάρτη το, του ταξιδιού που έχουν κάνει οι τηλεοπτικές εκπομπές από τότε που εφευρέθηκε η τηλεόραση μέχρι σήμερα ε, στο σύμπαν και βλέπεις ας πούμε για παράδειγμα ότι το Star Trek ας πούμε έχει φτάσει ε, ξέρω εγώ, στο τάδε αστρικό σύστημα ας πούμε. το I Love Lucy ας πούμε έχει φτάσει στο τάδε αστρικό σύστημα η πρώτη εκπομπή Ξέρετε, η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή που εκπέμπθηκε και άρα ταξίδεψε στο διάστημα ε, δεν ταξιδεύουν όλες στο διάστημα μερικές αντανακλώνται στην Ιονόσφαιρα και γυρνάνε πίσω αλλά οι περισσότερες ξεφεύγουν ε, Μάλιστα αυτό έχει δημιουργήσει και ένα μεγάλο μυστήριο με τα λεγόμενα LDE's, τα λεγόμενα long delay echoes τα οποία εξέθεσε για πρώτη φορά ο Duncan Λούναν, ε, δηλαδή σήματα τα οποία εκπέμπονταν και τα οποία μας επέστρεφαν πίσω που πιστεύονταν ότι ε, εξωστρακίζονταν ή εκπέμπονταν πίσω από τη σελήνη ε, και θα μπορούσε να είναι ένα είδος απόκρισης. Δηλαδή λαμβάνουν ένα σήμα δικό μας και το επανεκπέμπουν προς τα πίσω σε μας για να δείξουν ότι, ε, για να γίνει κατανοητό ας πούμε ότι κάποιο το επανεκπέμπει. Ε, αυτά είναι τα, έχουν ονομαστεί long delay έκος και τα έχει για πρώτη φορά ε, αποκαλύψει και συζητήσει για αυτά, υπάρχει και ένα βιβλίο μάλιστα, ο Ντάνκαν Λούναν, ε, για αυτούς που θέλουν να το ψάξουν. Εν πάση τα σήματα αυτά, όπως είπα, ταξιδεύουν. Μάλιστα, το πρώτο τέτοιο τηλεοπτικό σήμα που ταξίδευσε προς τα έξω, ε, έγινε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου. Στη δεκατία, στις αρχές της δεκαετία του 1930 στη Γερμανία και ήταν η ομιλία του Χίτλερ έτσι λοιπόν ένας μακρινός εξωγήινους πολιτισμός ε, θα κρυφακούσει ε, ενδεχομένως για πρώτη φορά σήμα δικό μας το πρώτο σήμα που θα φτάσει σε αυτούς θα είναι η ομιλία του Χίτλερ μάλιστα ο Καρλ Σέγκαν ο οποίος όπως έχω πει πολλέ φορές ανήκει στη σκοτεινή αιντική παράταξη για να το... <laughs> Κάπως χλεβάσει αυτό Είναι απέξιμο αυτό Στο βιβλίο του Contact Επαφή το οποίο έχει γίνει και η γνωστή ταινία Το Contact ε, Παρουσιάζει ας πούμε έναν πολιτισμό Ο οποίος λαμβάνει το σήμα αυτό εδώ με το Χίτλερ Και μας το στέλνει πίσω πάρα πολλά χρόνια μετά Και εμείς ξαφνικά παίρνουμε ένα σετ η Το οποίο είναι κωδικοποιημένο Το αποκωδικοποιούν και βλέπουνε το Χίτλερ το οποίο με, μέσα του στην κωδικοποίηση έχει υποτίθεται τις οδηγίες για την κατασκευή ενός ειδικού σκάφου με το οποίο θα μπορούσαμε να ταξιδέψουμε προς τα εκεί. Ε, είναι το μυθιστόρημα του Καρλ Sagan και η ταινία που βασίστηκε σε αυτό, το Contact. Αυτά λοιπόν για τα σήματα που ταξιδεύουν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ε, υπάρχει ένα τέτοιο σήμα. Το, αυτό το σήμα τώρα το λάβανε, ε, συνεργάστηκαν σαν σέτη ομάδες Δύο μεγάλες ομάδες, η μία είναι από το Πανεπιστήμιο του Berkeley και από το Caltech, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας τη Καλιφόρνια και η άλλη ομάδα είναι από την Οξφόρδη και εδώ έχουμε ας πούμε αυτή τη σύγκρουση των δύο ομάδων όπως έχω διαγνώσει η ομάδα της Οξφόρδη είναι της φωτεινής θετικής παράταξης ή τέλο πάντων αυτοί επιστατούν εκεί ε, και η ομάδα η αμερικανική του Berkeley και του Καλτέκ ε, έχει κερδίσει μέσα αυτή την ομάδα η σκοτεινή ανετική παράταξη αλλά ταυτόχρονα επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά τηλεσκόπια και το μεγαλύτερο αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στη γη για να λαμβάνει σήματα από το διάστημα τεράστιο πιάτο δορυφορικό φανταστείτε κάτι ανάλογο υπάρχει στην Κίνα αυτό το ραδιοτηλεσκόπιο της Κίνας των Κινέζων έχει συμμετάσχει σε αυτή την έρευνα της περιοχής αυτής του γαλαξία μας για ραδιοσήματα και το έπιασε και αυτό και επομένως εμπλέκονται και οι Κινέζοι οι οποίοι γνωρίζουν την όλη κατάσταση και οι οποίοι μάλιστα μπορεί να προλάβουν να κάνουν και την ανακοίνωση. Ένας τρίτος παράγοντας που εγώ δεν έχω καταφέρει να καταλάβω παρόλο που η κυβέρνηση της Κίνας είναι σαφώς η της σκοτεινής ανετικής παράταξης στο μυστικό πόλεμο μπορεί η επιστήμονε αυτή να μην είναι είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα όπως πάντα είναι τα πράγματα μπερδεμένα με το μυστικό πόλεμο όπως θα το καταλάβετε και θα το ξεμπερδέψετε ικανά εάν διαβάσετε τα βιβλία μου για το μυστικό πόλεμο ε, συνεχίζω να σας αναλύω και να σας περιγράφω τις εξελίξεις αυτές ε, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό που καθώς βρίσκεται σε μια περιπέτεια γύρω από τη γη εκπέμπει προς τη γη τις συχνότητε του ο μυστικός διαστημικός σταθμός κάθε τρίτη στις 8 στον Αλμπίντο 14 όπου αναμεταδίδει τις συχνότητε μας αυτές και πάντα μέσα από τις συχνότητε του ε, μυστικού διαστημικού σταθμού ε, αναρωτιέμαι που είναι μια ερώτηση που εδώ ας πούμε ξαφνικά σε αυτό το θέμα που εκπέμπουμε σήμερα κολλάει πάρα πολύ, ε, γίνεται ιδιαίτερα παραβολική Αναρωτιέμαι πάντα «Υπάρχει άρα και κανείς εκεί έξω που να μας ακούει» Ούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης Και καθώς βρισκόμαστε Με το μυστικό καμουφλαρισμένο σκάφος μας Που κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει Και καθώς εξερευνούμε Τις δυνατότητες του Βαλής Του Vast Active Living Intelligence System Εκπέμπουμε εκεί κάτω στη γη Τις συχνότητές μας Για λογαριασμό του Radio Nowhere Και του ΑΟΡΑ του Κολεγίου Οι οποίες συχνότητες Αναμεταδίδονται από το ίντερεντ Ρέντιο Αλμπίντο 14 κάθε τρίτη στις 8 Άλλε φορές σε επανάληψη και άλλες φορές σε live Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ Και αναλύουμε ε, όλη αυτή την παράξενη ιστορία Με την εξωγήινη επαφή που έχει γίνει ε, Σας είπα ότι πρόκειται για ένα ραδιοσήμα Το οποίο έχουν συλλάβει στα πλαίσια κάποια δορυφορικής δραστηριότητας Ας την πούμε του Σέτη ε, από ε, ένα, μια σύνθεση ε, αστρονομικών ομάδων, ε, Αμερικανικών και Βρετανικών, ε, στην οποία όμω συμμετέχουν, α πούμε, και Αστραλοί και Κινέζοι και άλλοι, ε, κυρίω λόγω των ε, ε, ραδιοτηλεσκοπίων που έπρεπε να συμμετάσχουν σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, το σήμα αυτό ε, έχει, όπως σα είπα. Λυφθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2019 κατά τη διάρκεια του 2020 και έχει γίνει μια πρώτη μικρή ανακοίνωση που πέραστα ψηλά παρόλο που εμεί την εντοπίσαμε στις 18 Δεκεμβρίου του 2020 τέσσερα χρόνια μετά ε, γίνεται τώρα μια αναγκαστική ε, θέλος πάντων αποκάλυψη του πράματος, όπου το συζητούν οι πάντες και όπου ίσως αναμένεται μια λεπτομερής ανακοίνωση των, μέσα στον επόμενο μήνα Ανάλογα πια από τις δύο παρατάξεις θα μπορέσει να κάνει πρώτη την πιο εμπεριστατωμένη και πιο έγκυρη ανακοίνωση. Και μαζί με αυτήν θα προβάλλουν και το σενάριο που θέλουν. Η σκοτεινή αρνητική παράταξη αν μπορέσει να το κάνει πρώτη όπως διαπίστωσα θα ανακοινώσει ότι ναι μεν το πιάσανε αλλά το απομυθοποίησαν πρόκειται για σήμα που προέρχεται από τη γη. Δεν λένε όμως λεπτομέρειες μέχρι στιγμή. Τι εννοούν, δηλαδή πώ τι... Πώς είναι δυνατόν ένα σήμα που πρόκειται από τη γη να το πιάσουν από τόσο μακριά στο διάστημα και να πούν ότι είναι εξωγήινο Βέβαια ίσως προβάλλουν τις ε, ε, ε, καταστάσεις αυτές που περιέγαψα προηγουμένως για τα σήματα τα δικά μας που ταξιδεύουν. Ε, αν όμως μπορέσει να το κάνει η φωτεινή θετική παράταξη θα υποστηρίξει την αλήθεια του πράγματος και θα περιγράψει ακριβώ τι έχει γίνει είναι μία μάχη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή όπως κάθε φορά με οποιοδήποτε σημαντικό ζήτημα υπάρχουν πάντα από πίσω μάχες του μυστικού πολέμου και ανάλογα με την έκβαση των μαχών αυτών τα πράγματα αν έχουν να κάνουν με ανακοινώσεις ανακοινώνονται κατά αυτόν τον τρόπο ή δέχονται μετά παρεμποδίσει στην εξέλιξη ε, όπως ξεχνιούνται κλπ Ανάλογος Λοιπόν Εδώ έχουμε λοιπόν αυτό το ραδιοσύμμα. Τώρα, αυτό το ραδιοσύμα το έχουνε ε, ε, εντοπίσει. Ε, να πω καταρχάς πριν σας πω αυτό, ότι ε, είναι ένα πολύ ε, δυνατό, πολύ ισχυρό, λαμπερό το ονομάζουνε, Bright Long Duration Optical Flare, δηλαδή μια μεγάλη διάρκειας ε, λάμψη, ε, ένα σύνολο από που πήρανε και είδανε ε, από κείνο τα σημεία του διαστήματος, θα σας πω παρακάτω, που σύνοδευόταν από coherent radio bursts, δηλαδή από συνεκτικά ε, κύματα ε, ραδιοσημάτων, ε, τα οποία παρατηρούσανε ε, στο πρώτη φορά επί 10 ολόκρες ώρες ε, και τη δεύτερη φορά 6 ώρες μετά από μερικές μέρες λοιπόν από την ίδια περιοχή στα, στα, στα, στην ίδια συχνότητα κ.λπ. λοιπόν η περιοχή είναι το προξήμα Σεντόρι δηλαδή το λεγόμενο άλφα του Κεντάβρου αυτό το κάνει ακόμη πιο σοβαρό το ζήτημα γιατί θα σα εξηγήσω αμέσως ε, το, να σας πω λοιπόν λίγα λόγια για το, για το προξήμα σεντόρι Λοιπόν λέγεται προξήμα δηλαδή κοντινό Ο κοντινός κένταυρος ε, Λέγεται έτσι ε, διότι είναι ο κοντινότερος ήλιος Ή το κοντινότερο όπως έχουμε διαπιστώσει πλέον ηλιακό σύστημα Που, που βρίσκεται κοντά στο δικό μας ηλιακό σύστημα Είναι το πιο, η πιο καντι, κοντινή πηγή προέλευση. <coughs> πιθανόν εξωγήινων σημάτων πάντα θεωρούνταν ή ε, ατενίζοντας το, το σύμπαν λέγαμε ας πούμε ότι μπορεί να υπάρχουν παντού εξωγήινοι πολιτισμοί είναι πάρα πολύ μακριά πιο, αν υπάρχει ένας πολιτισμός στο, στο προξίμα Σεντόρι. Ε, ε, είναι ο πιο κοντινός είναι αυτός απέχει 4,5 έτη φωτός από τη γη ε, στις ε, Αστρικέ αποστάσεις μια πολύ κοντινή απόσταση 4,5 έτη φωτός φανταστείτε α πούμε ότι εδώ μιλάμε για συστήματα που παρακολουθούμε τα οποία είναι 600 έτη φωτός 1600 έτη φωτός 2000 200 έτη φωτός και πάει λέγοντας σας θυμίζω ότι το έτος φωτός δεν είναι ακριβώς ε, μονάδα μέτρησης χρόνου ε, είναι στην ουσία μονάδα μέτρησης αποστάσεων ε, ένα έτος φωτός σημαίνει ότι είναι η απόσταση που διανύει το φως καθώ ταξιδεύει σε ένα χρόνο, δηλαδή το φως που ταξιδεύει με την, αυτή τη διτάνια ταχύτητα που ταξιδεύει το δευτερόλεπτο, ε, ταξιδεύοντας ε, αν διανύσει ένα χρόνο ε, ε, ένα ολόκληρο χρόνο ταξιδιού ας πούμε το ένα έτος φωτός που σημαίνει ότι ε, το φως για να έρθει μέχρι τη γη από το προξήμα Σεντόρι μέχρι εδώ θέλει 4,5 χρόνια να σας φέρω το πιο κοντινό παράδειγμα, ο ήλιος μας, που εκπέμπει και αυτός φως, χρειάζεται το φως από τον ήλιο που φτάνει στη γη, χρειάζεται περίπου 8 λεπτά και κάτι για να έρθει στη γη. Επομένω, το φως που ταξιδεύει για παράδειγμα από το Α του Κεντάβρου, μέχρι να έρθει εδώ, θέλει 4,5 χρόνια. Και είναι, όπως είπα, το πιο κοντινό σε εμάς. Μπορεί να φαίνεται μικρή απόσταση σε σχέση με τα εκατομμύρια ή τα χιλιάδες έτη που έχουμε ακούσει σε ένα σωρό συζητήσει για διάφορα αστρικά συστήματα και ήλιους κλπ. Όμως είναι μια ανυπολόγιστη απόσταση. Φανταστείτε ότι με τη σημερινή τεχνολογία, εάν θα στέλναμε ένα πείραυλο και ένα σκάφος, διαστημος να ταξιδέψει στον αλφα του κεντάβρου, να διανύσει δηλαδή, με τη σημερινή τεχνολογία, το ξαναλέω, τα 4,5 έτη φωτός αυτά, θα κάνει περίπου, περίπου 70 με 80 χρόνια για να φτάσει. Φανταστείτε γιατί από στάσεις μιλάμε. Ε, από εκεί λοιπόν, από το προξίμα μας εντόρι, προήρθε το σήμα. Ε, παρατηρούσαμε τον Α και το Β του Κενταύρου, τους δύο αυτούς δίδυμους ήλιους που υπάρχουν στο, στον αστερισμό του Κενταύρου. Βλέπουμε, αλλά πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, έχουμε ανακαλύψει και πλανήτες. Ε, μάλιστα ένα πλανήτη που μοιάζει αρκετά με τη Γη, ο οποίος είναι ε, ο ε, προξίμα μπ. Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, το ραδιοσήμα προέρχεται είπαμε, από, το α, από το α και το β του κεντάβρου, το σύστημα του κεντάβρου, τον προξίμα σεντόρι, προέρχεται από τον προξίμα ε, ε, b. το σήμα αυτό. Ε... και η πρώτη α... διαπίστωση ας το πούμε έτσι είναι ότι πρόκειται για Techno Signature. ότι είναι ας πούμε τεχνολογικής πηγής το σήμα, ε, το, σήμα το, το σήμα αυτό έχει, έχει μια συχνότητα 982,002 megahertz Σε αυτή τη συχνότητα Και όπως είπα συνελήφθη πρώτη φορά Από το Parks Observatory της Αυστραλίας Απρίλο και Μάιο του 19 Λοιπόν Η όλη η ιστορία τώρα εδώ Το BLC1 Όπως είπαμε έχει χαρακτηριστεί Δηλαδή υποψήφιο ε, Υποψήφιο ακρόαση Για το Breakthrough Νούμερο 1 Είναι δηλαδή Φανταστείτε μια λίστα, α πούμε. Ε, ε, λογικά δηλαδή, δεν το ξέρω συγκεκριμένα, αλλά λογικά εφόσον έχει αυτό το παύλα, ένα προέρχεται από μια λίστα η οποία έχει πολλά BLC, πολλά υποψήφια δηλαδή ακουστικά που έχουμε ακούσει για το breakthrough. Ε, α πούμε ότι είναι χίλια, 100, ξέρω εγώ. Ε, αυτό είναι το ένα. Δηλαδή έχει φτάσει στο top 1. Ότι είναι το, το πρώτο υποψήφιο, α πούμε ότι είναι όντω techno signature. Λοιπόν, οι... έχουν γίνει ήδη δημοσιεύσεις στο... στα περιοδικά της αστρονομίας, τα επιστημονικά, στο Nature και λοιπά και λοιπά, αυτές τις μέρες που έχει δημιουργηθεί η φασαρία. πικίλουν τα πράγματα τα οποία λένε, ε... κυρίως πιο λαλίστατο ξαφνικά, ενώ δεν έλεγε τίποτα απολύτως, είναι το Berkeley City, θα σας εξηγήσω παρακάτω... Ε... Στο Berkeley να ανακοινώνουν για το detection of a narrow band signal persisting over five or ten hours of observation that had some of the expected characteristics of an extraterrestrial transmission λέει στα αγγλικά. Έχει, έχει δηλαδή, λέει το Berkeley City, λέει ότι έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά ενό εξωγήνειας εκπομπής. Informally dubbed BLC1, a Breakthrough Listen Candidate 1, the Listen Science Team at Berkeley City Research Center had spent several months subjecting the signal to further tests. Έχουν ξοδέψει, λέει, αρκετούς μήνες ε, για να κάνουν τέστα στο, στο σήμα αυτό. Έτσι. Και τελικά, λέει, ultimately, λέει, the team determined that the candidate signal appears to be interference from human technology. But the analysis provides an excellent test of license pipeline. Λένε δηλαδή ότι ε, κατά πάσα πιθανότητα, σουμε ε, έχουμε διαπιστώσει ότι, ότι το σήμα λέει ε, φαίνεται να είναι παρεμβολή από ανθρώπινη τεχνολογία. Τώρα έψαξα εγώ αυτούς που κάνουν αυτό το τεστ και ο πικεφαλής είναι ε, ένας μία μάλλον μεταπτυχιακή φοιτητριά. Δηλαδή μία μεταπτυχιακή φοιτητριά. Ε, υποτίθεται ότι βγάζει αυτή την ετηγορία, ότι προέρχεται από την από, ε, γίνη παρέμβαση, από γίνηση τεχνολογία ε, δημιουργείται το σήμα αυτό. Δεν έχει εξηγηθεί πώς ακριβώ γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ λογικά το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι οι, τα δικά μα σήματα που εκπέμπονται στο διάστημα, τα οποία τα ξαναπιάνουν. Αλλά αν τα ξαναπιάνουν σε αυτή την περίπτωση ε, θα μπορούσαν να τα αποκωδικοποιήσουν άμεσα. Δηλαδή για παράδειγμα αν πιάναν αςούμε, τις εκπομπές του Bonanza ας πούμε, του λεπτικού σύρια τη δεκατίας του 70 θα το αποκωδικοποιούσαν και θα βλέπανε τους cowboys ας πούμε. Ε, επομένως εγώ δεν πιστεύω ότι εννοούν αυτό. Αλλά δεν έχω καταλάβει τι εννοούν Και εν πάση αυτή την εξήγηση Τη δίνει μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Μπέρκλεϊ Την οποία πούμε τι Την έχουν βάλει επικεφαλής αςούμε του Σέτι ε, Τιμ Του Μπέρκλεϊ Νομίζω πάλι εδώ έχουμε να κάνουμε Απλώς με ένα spokesman δηλαδή διάφοροι καθηγητές και ερευνητέ που θα μπορούσαν να πούν μπροστά και να μιλήσουν γι' αυτό φοβήθηκαν να εκτεθούν στη μεγάλη μάχη του Μυστικού Πολέμου που παίζεται και βάλαν μια φοιτήτρια να μιλήσει η οποία δεν έχει να χάσει και πολλά πούμε, αντίθετα επειδή κάνει το, παίρνει το ρίσκο θα πάρει το, την υποστήριξη ας πούμε, των καθηγητών της και τα λοιπά θα τύχει μετά καλύτερης πούμε, στην καριέρα της στη σκοτεινή ανεντική παράταξη ε, αυτός είναι λοιπόν ο λόγο που δεν μιλάει κάποιο άλλο και μιλάει αυτή η θητήτρια κατά την άποψή μου και έτσι εδώ ταυτόχρονα όμως όπως είπα το σήμα το έχουν πιάσει και οι Κινέζοι γιατί η ομάδα συνεργάστηκε αναγκαστικά με τους Κινέζους γιατί έχουν το μεγαλύτερο αυτοί προς το σύμπαν. το μεγαλύτερο πιάτο οι Κινέζοι γνωρίζουν πολλέ λεπτομέρειες ακριβώς για αυτό το πράγμα και έχω ήδη βρει ε, ε, συζητήσεις ε, σε κλειστούς κύκλου. Ότι οι Κινέζοι, ε, όπω ακριβώ κάνανε με τη σκοτεινή πλευρά τη Ελλάδα, που ανακοίνωσαν την ανακάλυψη εκείνης του κατασκευάσματο για το οποίο έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, στη σκοτεινή πλευρά τη Ελλάδα, εκείνο ένα κάτσακτήριο ή μονόλιθο που βρήκανε και βγήκανε και τα είπανε, ε, και έχουν παράδοση οι Κινέζοι ας πούμε, να τη βγαίνουν στη Δύση και να καταλαβαίνουν τα πράγματα που θέλουν να συγκαλύψουν και να τα αποκαλύπτουν αυτοί, θέλουν οι Κινέζοι να βγουν και να μιλήσουν αποκαλυπτικά. Αν θα προλάβουν οι Κινέζοι να το κάνουν πρώτοι, αυτά που σας είπα τώρα δεν είναι αυτή, η ανακοίνωση έτσι, είναι οι συζητήσεις που γίνονται και κάποια γραπτά που έχουν βγει, ε, τα οποία είναι στην Ρουσία Ραβασάκια. Περιμένουμε μια επίσημη ανακοίνωση. Αν προλάβουν να την κάνουν οι Κινέζοι πρώτοι, μπορεί να είναι και πολύ αποκαλυπτικοί. Από την άλλη τώρα υπάρχει, το, υπάρχει η ομάδα της Οξφόρδης, ε, η οποία με τον καθηγητή Λόγκαν αν θυμάμαι καλά το όνομα ε, η οποία ε, επίσης είναι σημαντικό κομμάτι της έρευνας αυτής που έγινε στα ραδιοσήματα αυτά οι οποίοι έχουν άλλη άποψη λένε ότι είναι τεκνοσίγνατς ότι, ότι είναι δηλαδή σήμα από εξωγήνω πολιτισμό ε, και ότι υπάρχει ένας εξωγήνως πολιτισμός στον εξωπλανήτη που βρίσκεται στο προξίμα μπή ε, του Κεντάβρου ε, ο οποίος μάλιστα ομοιάζει αρκετά με τη γη κιόλα. Ε, και έτσι λοιπόν, ε, αυτό τώρα κολλάει και με άλλε ανακοινώσει που έχουν κάνει για εξωπλάνητε τώρα, τελευταία, και έχω πολλά να σα πω πάνω σε αυτά τα οποία είναι ιδιαίτερω αποκαλυπτικά και έχουν να κάνουν βέβαια και με την διαστημική εξερεύνηση, την εξερεύνηση του διαστήματο. Η ομάδα τη Οξφόρδη λοιπόν, με πολύ, πολύ έγκριπτου και σημαντικού επιστήμονε, ερευνητέ και καθηγητέ, ε, έχουν άλλη άποψη και υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ τη ομάδα του Μπέρ και του Καλτέκτ στην Αμερική και του της Οξφόρδης Αυτοί, αυτές είναι οι δύο μάρες για τις οποίες ανέφερε ο Σάιμον Χόλανδ τον ντοκιμαντερίστα ότι έχουν έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους ποια θα μιλήσει πρώτη και όπως είπα ποια θα μιλήσει πρώτη και θα πει και το συμπερασμάτι και είναι αυτό που ενδεχομένω θα επικρατήσει ε... και έτσι έχουμε ένα μυστικό πόλεμο πίσω από ένα εξωγήινο ράδιο σήμα φίλοι μου και συνταξιδιώτε μου Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και πάντα αναρωτιέμαι μήπως ακούμε εμείς κανέναν από εκεί έξω τελικά. It's a damn tough life Full of toil and strife We whalermen undergo And we don't give a damn When the day is done How hard the winds did blow Cause we're homeward bound From the arctic ground With a good ship taut and free And we don't give a damn When we drink our Το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Το σκάφο μα, καμφουλαρισμένο έτσι ώστε να, μπορεί, να μην μπορεί να εντοπιστεί από τι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη γη, βρίσκεται σε μια περιπέτεια γύρω από τον κόσμο και εκπέμπουμε εκεί κάτω τι συχνότητέ μα, απευθυνόμενε προ του άγνωστου παραλήπτε του για λογαριασμό του Radio Nowhere και του Aura του κολεγίου. Οι συχνιότητες μας αυτές αναμεταδίδονται σε εσά από το ίντερνετ Radio Albedo 14. Κάθε Τρίτη στις 8 έτσι και σήμερα. Ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ και διερευνά την Σέτη εξωγήνη επαφή. Ίσως να είναι σημαντική η τελευταία ατάκα που είπε λίγο καιρό πριν το θάνατό του ο Στίβεν Χόκινγκ ότι θα πρέπει αν υπάρχει κάποιος εξωγήινος πολιτισμός εκεί έξω θα πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε lay low δηλαδή να κρατήσουμε ένα χαμηλό προφίλ να μην εκπέμπουμε σήματα για να μην μας εντοπίσουν διότι δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις τους οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα είναι καταστροφικές και εχθρικές ε, αυτό είπε ο Στίβεν Χόκκινγκ. Σε μια συνέντευξή του που τον ρωτήσανε για αυτή αυτήν την ατάκα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο λεγόμενο σύνδρομο της κατσαρίδας ή το φαινόμενο της κατσαρίδας. Δηλαδή το γεγονός ότι ένας εξωγήινος πολιτισμός μπορεί να είναι τόσο διαφορετικός από μας όσο είμαστε εμείς από τις, κατσα... εμείς από τις κατσαρίδες και στην προκειμένη περίπτωση εμείς να είμαστε οι κατσαρίδες όταν λοιπόν μπαίνεις στην κουζίνα και ξαφνικά βλέπεις μια κατσαρίδα στο πάτωμα την ανακαλύπτεις τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις την πατά. αυτό είπε ο Στίβεν Χόκινγκ και να μην στέλνουμε πολλά πολλά σήματα να μην κάνουμε την παρουσία μας τόσο έντονη ώστε να μην μας ανακαλύψουν γιατί η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι θα έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα δεν έχω σκεφτεί αυτό το ζήτημα ε, όχι μόνο με την πρόφαση αυτών των ε, σχολείων του Hawking αλλά και για άλλους λόγους και νομίζω ότι έχει δίκιο ε, μάλιστα θυμάμαι κάποιον δημοσιογράφο που τον, στα πλαίσια αυτής της ατάκας τον είχε ρωτήσει, ε, του λέει ας πούμε εντάξει να μην εκπέμπουμε αλλά λάβουμε ένα σήμα ε, θα μπορούσε λέει ο Hawking να είναι παγίδα το σήμα ε, κάπως δηλαδή το λέω εγώ τώρα πούμε, όπως με τις μύγες δηλαδή αν μπει μια μύγα μες στο σπίτι ή την εντοπίσουμε πούμε, την καθαρίζουμε αλλά βάζουμε και μυγοπαγίδες δηλαδή εξ επί να προκαλέσουμε τις μύγες και να τις πιάσουμε ας πούμε, να τις καταστρέψουμε ε, θα μπορούσε δηλαδή ένα σήμα ας πούμε, να είναι ένα ψάρεμα ένα αγκίστρι ας πούμε στο οποίο να μας εντοπίσουν και να, και να έχουμε τα αποτελέσματα που λέει ο Χόκινγκ Ίσως να... Ε, έτσι λοιπόν, αν, αν λάβουμε ένα σήμα, το θέμα είναι θα απαντήσουμε μέσα στα χρόνια αυτά. Για παράδειγμα, σπάρουμε πάρουμε αυτό το ραδιοσύμμα τώρα, το οποίο κατά την άποψή μου είναι techno signature. Δηλαδή, προέρχεται από κάποιον εξωγήινο πολιτισμό στο προξίμα B του κεντάβρου. Ε, ε, είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό από όλα τα στοιχεία. Τώρα, ότι θα βγουν ενδεχομένως αν καταφέρει η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο να επικρατήσει σε αυτό το ζήτημα και να βγουν και να πούνε ναι να αναγκάστηκαν από τη φωτεινή θετική παράταξη με την πίεση που δημιουργήθηκε να βγουν να κάνουν την ανακοίνωση που δεν θα την κάνανε ε, και δεν θα την κάναν για να την αποκρύψουν και θα κάνουν το αμέσως επόμενο καλύτερο για αυτού. δηλαδή θα την ανακοινώσουν εμένα και θα πούνε όμως την εξηγήσαμε είναι γιήινης τεχνολογίας χωρίς να ξαναλέω να εξηγούν τι εννοούν δηλαδή πώς είναι δυνατόν να είναι γιήινης τεχνολογίας και τι άλλε προεκτάσεις μπορεί να έχει αυτό εμπάνει σε περιπτώσει ε, το θέμα είναι λοιπόν αυτό το σήμα ας πούμε είναι απλώ ένας θορυβός ο οποίος ας πούμε υπολογίζουν με τι συχνότητες ή με κάτι άλλο ότι είναι τεκνοσίγνατσορ ή μπορεί να αποκωδικοποιηθεί αυτό το σήμα. Και αν εκπέμπει κάποιος ένα τέτοιο σήμα προς εξωγήνω, εξωκοσμικό για αυτόν πολιτισμό δεν είναι ε, ένα, ένα σήμα το οποίο θα μπορούσε να είναι κάπως εύκολο να αποκωδικοποιηθεί. Επομένως το αποκωδικοποίησαν όταν λένε ότι περάσανε τόσα χρόνια προσπαθώς να κάνουν τεστ στο σήμα Γιατί είδους τεστ μιλάνε Προφανώς μιλάνε για προσπάθειες αποκωδικοποίησης κάτι, από, κάτι από την άποψή μου Μάλιστα τα χρόνια είναι αρκετά ε, Γιατί έχουμε πολλές ενδείξεις και πολλά στοιχεία Ότι έχουν λάβει ε, ραδιοσήματα από τον προξήμα μπήκε πριν το 2019 Μάλιστα από το 2017-2016 ε, Και ίσως μάλιστα και από το 2007 θα σα πω παρακάτω είναι αρκετό ο χρόνο γιατί ένα ραδιοσύμμα για να έρθει από εκεί θέλει 4,5 ή τη φωτό. Α πούμε ότι θέλει 4,5 χρόνια και 4,5 χρόνια να απαντήσουμε και 4,5 χρόνια να ξαναπαντησουμε επομενω Επομένω έχουμε είτε 8-9 χρόνια, είτε 12-13 χρόνια για να γίνει ένα μικρό διάλογο. Αν αποκωδικοποιηθούν τα σήματα. Και ε, συμπίπτει αυτό ο χρόνο, άμα το δείτε, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Ε, θα μπορούσε λοιπόν ε, ε, να είναι ένα σήμα το οποίο έχουμε αποκωδικοποιήσει. Ε, είναι καλό, αυτό θα μου πείτε κάκο. Εγώ το έχω σκεφτεί ως εξής, ότι βλέπω υπάρχουν τρεις πιθανότητες, ας πούμε ένας εξωγήινος πολιτισμός να ενδιαφέρεται για σήματα και για επισκέψεις εδώ στον πλανήτη μας. Ε, οι δύο λόγοι, οι οποίοι είναι καλοί λόγοι Είναι οι καλοί λόγοι οι δύο ε, είναι, Ο ένας είναι εξερευνητικός, ε, Παύλα, επιστημονικός Και ο άλλος είναι ιεραποστολικός ε, Άλλωστε αυτοί είναι και οι δύο κυρίαρχοι λόγοι Για τους οποίους έχουμε κάνει πολλές εξερευνήσεις εμεί οι άνθρωποι εδώ στον κόσμο μας ε, Ο άλλος λόγος ο τρίτος λόγος, ο οποίος είναι κακός λόγος Είναι ο οποίο μάλιστα κυριαρχεί νομίζω Τις πιθανότητες είναι για λόγους Ας πούμε εκμετάλευσης Δηλαδή να εντοπίσουν εδώ νερό, πετρέλαιο, χρυσό Σκλάβους Επέκταση μιας αυτοκρατορίας κλπ, κλπ. Ε, Επομένως αυτός ο τρίτος λόγος Ο οποίος είναι κυρίαρχος Είναι σίγουρα καταστροφικός για μας Με τον ένα με τον άλλο τρόπο ε, Και αν είναι πολύ πιο μπροστά από εμά. Αυτή η υποτιθέμενη εξωγήινη, ε, οι οποία είναι εκατοντάδε, χιλιάδε, μπορεί και εκατομμύρια πολιτισμοί να είναι τέτοιοι, ε, τελευταίε συζητήσει, τολμηρές που έχουν πάρει όλη αέρα πλέον, και τολμάνε και οι διάφοροι αστροφυσικοί, αστρονόμοι, κοσμολόγοι κλπ. Αναφέρονται για τουλάχιστον. 100.000 εξωγίνου πολιτισμού στο γαλαξία μα μόνο. Υπολογίστε ότι ο γαλαξία μας έχει, άλλοι λένε 100 δισεκατομμύρια άστρα, άλλοι λένε 200 δισεκατομμύρια άστρα. Θα μπορούσε, ας πούμε, κάλλιστα να είναι 100 εκατομμύρια υπάρχουν πιο τολμηροί που λένε οι πολιτισμοί στο γαλαξία. Ε, οι πιο συντηρητικοί, εμπάσχετο, που μιλάνε κάπως, πήραν τώρα τελευταία αίρα και μιλάνε, λένε 100 με 200.000 πολιτισμοί στο γαλαξία μα μόνο και υπολογίστε ότι στο παρατηρήσιμο σύμπαν. Παρατηρούμε περίπου 200 εκατομμύρια γαλαξίες. Οι περισσότεροι πολύ πολύ πολύ μεγαλύτεροι από τον δικό μας. Όπως για παράδειγμα ο γαλαξίας Ανδρομέδας που είναι πολλαπλάσιος από εμάς. Ε, επομένως ε, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα καζίνο η ιστορία με των επαφών. Ε, ένα ρίσκο, μια ζαριά. Ε, η οποία έχει απειρα ζάρια σε αυτή την περίπτωση. Ε, θα μπορούσε λοιπόν αυτό ο εξωγενή πολιτισμό να είναι πολύ πολύ ανώτερο από εμά, ώστε να μην έχει καμία σχέση με εμά. Δηλαδή, αν εμεί χρειαζόμαστε 80.000 χρόνια για να πάμε στο προξίμα, ε, μπορεί αυτοί να χρειάζονται 10.000 χρόνια, 2.000 χρόνια, 1.000 χρόνια. Μπορεί να ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτό και να μπορούν να έρθουν σε 4,5 χρόνια. Ή μπορούν να έρθουν με κάποιο είδο τηλεμεταφορά. Ε, το συνήθε παράδειγμα που φέρνεται σε αυτή την περίπτωση είναι η, γέφυρα, η λεγόμενη γέφυρα Ειστάν Ρόζεν. Δηλαδή σκουλικότρυπες που λέμε που αυτοί που τα λένε δεν ξέρουν ότι μια σκουλικότυπα στην πραγματικότητα είναι δύο μαύρες τρίπες που σαν κόνη ενώνονται από τη λεπτή τους πλευρά και δημιουργούν ας πούμε έτσι μια, ένα σχήμα σαν κλεψίδρα που είναι η ε, είναι κάτι πολύ περίεργο εν πάση περιτώσει θα μπορούσαν λοιπόν να είναι πολύ ανώτεροι από εμά και να είναι τελείως διαφορετικοί να είναι τέρατα ή, έτσι με το φαινόμενο της Κατσαρίδας μιλώντας γιατί εμείς για τις Κατσαρίδες είμαστε γιγάντια τέρατα. η άλλη φάση όμως είναι υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι όχι ένας εξωγήινος ένας οποιοδήποτε πολιτισμός για να αναπτυχθεί πάρα πολύ μέχρι να φτάσει στην ιστορία των μεγάλων διαστρικών ταξιδιών και των επαφών με άλλους πολιτισμούς θα πρέπει να έχει ξεπεράσει ας πούμε τις διαφορές που έχει μεταξύ τους του πολέμου και αυτά εδώ θα πρέπει να είναι ένας ειρηνικός πολιτισμός αλλιώς θα είχε αυτό και δεν θα φτάνει στο σημείο να κάνει αυτή την τεράστια, ε, αυτό το ραστιό άλμα ας πούμε, και αυτή την ε, τεράστια επιχείρηση τη ε, ε, διαστημική εξερευνηση. Βέβαια, που, αυτοί που τα λένε αυτά δεν έχουν υπόψη στους το του Χαρκόνεν από τον Τιούν του, Φρανκ Χέρμπερτ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, εγώ σκέφτομαι τον Φίλιπ Ντίκ, όπου στο, ε, σε πολλά βιβλία του και κυρίω στο Do Androids Dream of Electric Ship, αυτό που έχει μεταφραστεί στον κινηματογράφο χαλαρά βασισμένο πάνω του, το Blade Runner, ε, θίγει ένα μεγάλο ζήτημα: το ζήτημα τη εμπάθεια. Και δείχνει πω ανώτερε νοημοσύνες θα μπορούσαν να έχουν χάσει το έμπαθι, δηλαδή την εμπάθεια, δηλαδή το να νοιάζονται για την άλλη ύπαρξη. Ε, βλέπετε, εμεί έχουμε το κύριο χαρακτηριστικό τη ανθρώπινη νοημοσύνη και του ανθρώπινου ψυχισμού είναι η εμπάθεια. Δηλαδή, θα πηγαίναμε να σώσουμε μια χελώνα που κινδυνεύει, α πούμε, παράδειγμα. Ε, δεν θα βασανίζαμε κατά κύριο λόγο ένα σκυλάκι, ας πούμε, πόσο μάλλον έναν άνθρωπο, Έχουμε αυτή την εμπάθεια. Αλλά ε, βλέπουμε α πούμε ότι τα ανδροειδία ας πούμε στον Blade Runner δεν έχουν καθόλου εμπάθεια. Δεν τους νοιάζει. Ε, που είναι ας πούμε έτσι μια τεχνητή νοημοσύνη εξελιγμένη. Και μάλιστα αυτό θα είναι και το πρόβλημα μας αν ποτέ, άν ποτέ λέμε τώρα εξελιχθεί πολύ η τεχνητή νοημοσύνη στη γη. Σίγουρα δεν θα έχει εμπάθεια οπότε αυτό θα είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν έναν ανώτερο εξωγήινο πολιτισμό που να έχει ξεπεράσει το στάδιο της αυτοκαταστροφής και να έχει φτάσει σε διαστρικά ταξίδια και επαφέ και λοιπά. Ακόμα και σε επίπεδο μιας γαλαξιακής ομοσπονδίας, όπως λέγανε παλιά οι επαφικοί. Ε, αλλά τι θα γινόταν με την εμπάθεια, δηλαδή θα, θα μπορούσαν κάλλιστα να μην έχουν εμπάθεια, δηλαδή να μην τους νοιάζει αν εμείς ζήσουμε ή πεθάνουμε, ε, αν μας βλέπουν σαν κλπ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικώ με αυτές τις φάσεις βέβαια όσο μπορούμε να το επεξεργαστούμε με τη λογική μας γιατί θα μπορούσε να είναι κάτι που να ξεπερνάει κατά πολύ την μικρή ανθρώπινη λογική μας. Θα μπορούσαμε εδώ να έχουμε να κάνουμε με οντότητες οι οποίες θα εξομοιώνονται με αυτό που εμείς ονομάζουμε θεούς. Ε, πάει μακριά η βαλίτσα όπως ήδη ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει... Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι ότι έχουμε λάβει και στο παρελθόν Θα σας πω χαρακτηριστικά, έτσι για να πάω πολύ πίσω Βέβαια και πάρα πολύ, θα πάω πίσω στο 2007 Για να σας μιλήσω για ε, κάτι που έγινε τότε Πριν σας πω αυτό όμως, να, να, θυμήθηκα τώρα, να αναφέρω το λεγόμενο Wow Signal Δηλαδή ε, το Wow Signal είναι το, ε, κάποιο σήμα πολύ ισχυρό και πολύ κοντά σε αυτό που θα λέγαμε techno Signature, δηλαδή στην ουσία διστάζουν να το χαρακτηρίσουν techno Signature και το έχουν με ένα ερωτηματικό, επειδή το λάβανε μια μισή φορά από το Σέτη. Ε, ονομάζεται Wow αυτό το σήμα. Ε, το όνομα το πήρε από, για τον εξής λόγο, ότι ε, στα μηχανήματα παρακολούθησης του Σέτη, <coughs> με συγχωρείτε, στα μηχανήματα παρακολούθηση του ΣΕΤΗ, καθώ έβγαινε το χαρτί με τι κυματομορφέ των ραδιοσημάτων, ο υπεύθυνο εκεί που το παρακολουθούσε, το μηχάνημα, είδε κάποια στιγμή μια τόσο έντονη και μεγάλη κυματομορφή ραδιοσύματο, που ε, στο χαρτί επάνω μαζί με άλλα ραδιοσύματα, που πήγε, πήρε το μαρκαδόρο και έγραψε από δίπλα από το ραδιοσήμα, από τα σκυματομορφέ αυτέ επάνω στο χαρτί, «Γου Θαυμαστικό! Δηλαδή, Γουάου, τι είναι αυτό και έτσι έμεινε α πούμε να ονομάζεται The Wow Signal, το πιο ισχυρό και το πιο υποψήφιο εξωγήινο σήμα που έχουμε λάβει ποτέ πέραν από αυτό όμως ε, θυμήθηκα ότι το 2007 είχαμε δημοσιεύσει ένα αρθράκι ενημέρωσης στο περιοδικό Strange ε, ότι το Σέτη απέκριπτε εξωγήινα σήματα θα σας μιλήσω λίγο παρακάτω για το ε, Σέτη λίγο πιο συγκεκριμένα για να ενημερωθείτε εσείς που είστε νεότεροι και δεν θυμάστε τι ακριβώς κάνει και τι ακριβώς είναι το ΣΕΤΗ. Λοιπόν, το Ινστιτούτο ΣΕΤΗ που σχετίζεται με την Οργάνωση Έρευνας για την Ανέβρεση Εξωγήνης Νοημοσύνης, η Search for Extraterrestrial Intelligence, ε, βομβαρδίστηκε με email, το 2007 με emails και τηλεφωνήματα εξαιτίας φημών, αντίστοιχες με αυτές τις σημερινέ, ότι η οργάνωση συγκάλυψε σήματα από το διάστημα και πρωτοστάτησε σε αυτήν την αναντίωση προς το ΣΕΤΙ για πίεση για αποκαλύψεις ο γνωστός Dr. Steven Γκριέρ του ε, Disclosure Project και λοιπά και του Ινστιτούτου που έχει ο ίδιος φτιάξει το CS SETI ε, θα σας πω σε λίγο ο Στιβέν Γκριέρ λοιπόν ο οποίος ήταν εκείνη την εποχή και διοικητικός τέλεχος των Space Energy Access Systems και άλλων οργανώσεων υψηλών, ε, είχε δηλώσει στη Ραδιοφωνική Συνέντεξη το 2007 ότι το Ινστιτούτο ΣΕΤΗ ανακάλυψε μια υψηλή συγκέντρωση σημάτων από το διάστημα, από συγκεκριμένη περιοχή, και ότι κάποια άλλη οργάνωση παρενέβη και μπλοκάρισε το θέμα. Χωρί να την κατονομάζει, ποια είναι αυτή η άλλη οργάνωση. Το ΣΕΤΗ όμω ωστόσο επέμενε ότι δεν ανακάλυψε ποτέ τέτοια σήματα. Σύμφωνα με τον Γκρι τότε στο δημοσίευμα αυτό του Strange, ε, στο ΣΕΤΗ. <εσοφίως> <εσοφίως> προκλήθηκε μια μεγάλη αναταραχή, λέει ο Γκριλ, και ε, ε, ισχυρίζεται ότι το ΣΕΤ, ερευνώντα ένα φάσμα συχνοτήτων, έπεσαν πάνω σε μια πηγή σημάτων, καταγράφοντα πολλά εξωγήινα σήματα. Ε, τα οποία ήταν σαφώ τεχνολογικά και απονοημοσύνη Στο ΣΕΤ δημιουργήθηκε πανικό, υποστηρίζει ο Γκριλ, μέχρι που κάποια άλλη γήινη υπηρεσία μπήκε στη μέση και τα μπλοκάρισε. Αλλά από πού είχε πάρει, αναρωτιόμασταν τότε στο Strange, όλε αυτέ τι πληροφορίε ο Δόκτωρ Στίβεν Γκριλ. Προφανώς από κάποιον ή κάποιους μέσα στο Σέτη, αλλιώς πώς θα μπορούσε να μιλάει. Ο Γκρίρ, σας θυμίζω ότι τότε, δεν ξέρω αν ισχύει και σήμερα αυτό, διεύθυνε και διευθύνει ακόμα έναν αντίπαλο θα λέγαμε του Σέτη, που λέγεται C. Σέτη και συχνά Center for search, for the Search of Extraterrestrial Intelligence Και συχνά ισχυρίζεται ότι το Σέτη συγκαλύπτει στοιχεία για την εξωγήινη ζωή από το κοινό. Και έτσι τα σχόλια του τότε το 2007 προκάλεσαν το δημοσίευμα αυτό στο Strange και προκάλεσαν έναν καταιγισμό από email και τηλεφωνήματα και μεγάλε πιέσει προ το ΣΕΤΙ. Ε, ο Γκρίρι χειριζόταν και το ισχυρίζεται ακόμα ότι τα μέλη του ΣΕΤΙ έχουν κάνει κάποια είδο συνωμοσία για να κρατήσουν κρυφή την ύπαρξη εξωγήινη ζωή, την οποία παρακολουθούν και την ίδια στιγμή δέχονται επίθεση και από μια τρίτη πλευρά. Που προσπαθεί να μπλοκάρει την κοινοποίηση των σημάτων που δέχεται το ΣΕΤΙ. Κατά καιρού το. Ιστιτούτο Σέτη, για λέει ο Γκρι, έχει δεχτεί χρηματοδότηση από ταιρίες της Silicon Valley, όπως της ε, NASA Ames, ε, την H.P.T. Hewlett Packard, τη Sun Microsystems, το Ίδρυμα Gordon και Betty Moore. <coughs> <coughs> <coughs> Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο ιδιοκτήτης της εφημερίδα Sun, ε, ο τωρινός πρόεδρος του Σέτης, είναι ο ιδιοκτήτης και μεταξύ πολλών εφημερίδων επίσης και της εφημερίδας ΣΑΝ είναι ένας ελληνοαμερικανός, ο Γκρέκ Παπαδόπουλος. Ε, είναι ο τωρινός πρόεδρος του ΣΕΤΙ, ο Γκρέκ Παπαδόπουλος, ε, Έλληνας. Λοιπόν, πρόσφατα, χωρίς, ε, ε, λίγο πριν να αυτή τη φημολογία, ε, δημοσίευσα στο προσωπικό μου website, το με λατινικού χαρακτήρε, Παντελή με δύο N και G, παντελήζιαννουλάκη.com. Αν βάλετε Παντελήζιαννουλάκη στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σα βγάλει, ε, το προσωπικό μου website, παντελήζιαννουλάκη.com. Εκεί δημοσίευσα ε, ένα κείμενο ε, το, ε, το οποίο. Ε, Δημοσιεύω νομίζω και στην ιστοσελίδα του Περδικού Strange για, το, για την έρευνα για την εξωγήινη νοημοσύνη. Ε, τέλος πάντων μπορείτε να το εντοπίσετε αυτό ή τη δύο του ε, στο ε, προσωπικό μου website. Ε, αυτό έχει τον τίτλο «Η έρευνα για τη γήινη νοημοσύνη». Ε, παίζω με τις τελείες αυτό. Οι τελείες είναι... Ε, τελεία Search for Extraterrestrial Intelligence και το κάνω τελεία Δηλαδή Search for Terrestrial Intelligence η έρευνα για τη γήινη νοημοσύνη και περιγράφω όλη την αποστολή των εξωγήινων αυτών που βρίσκονται εδώ σε τροχιά γύρω από τη γη στα πλαίσια της έρευνας για τη γη νοημοσύνη και ψάχνουν αν υπάρχει γη νοημοσύνη στον πλανήτη. Αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο ε, ήθελα να το βάλω στο βιβλίο μου «Τα ψάρια δεν ξέρουν ότι βρέχει». Αυτό το παλιό bestseller αγαπημένο από πολλούς βιβλίου μου «Τα ψάρια δεν ξέρουν ότι βρέχει» ήταν εξαλειμμένο για πολλά χρόνια και πρόσφατα έχει γνωρίσει μια νέα επαυξημένη έκδοση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Θα το βρείτε εκεί στα βιβλία μαζί με το Μυστικό Πόλεμο, το καινούριο βιβλίο μου για το Paranormal κλπ. Και, και άλλα βιβλία μου. Εκεί θα βρείτε και το Τα Ψάρια Δεν Ξέρουν Ότι Βρέχει που είναι σε νέα επαυξημένη έκδοση. Γιατί επαυξημένη, Διότι έχω, του έχω κάνει μια καινούργια επιμέλεια, εν πάση περιπτώσει. Έχει γίνει και καινούριο πολύ ωραίο design, καινούριο εξώφυλλο, είναι σε ένα καινούριο πακέτο και στην φάση αυτή έχω προσθέσει εννέα, ε, συγγνώμη, οκτώ νέα κεφάλαια οκτώ νέα κεφάλαια και για αυτό το λόγο είναι ένα βιβλίο παυξημένο στη σε σχέση με την παλιά του έκδοση ήθελα να προσθέσω εννιά το ένα το ήταν αυτό για την έρευνα για την κοινή νοημοσύνη των εξωγήινων και για ένα κείμενο ας πούμε που έχω γράψει το πως με απίγαγαν αυτοί οι εξωγήινοι να το διαβάσετε εκεί. Λοιπόν, ε, αλλά για διάφορους λόγους που είναι μυστικοί και είναι μυστικοί ακριβώς για αυτό, διότι δεν σας τους λέω. Υπάρχουν, αλλά δηλαδή, δεν σα τους λέω. Ε, δεν το πρόστισα αυτό το ένα το κεφάλαιο. Και το κείμενο αυτό όμως, παρόλα αυτά, το δημοσίευσα και μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα παντελήςγιανμουλάκης.com στο προσωπικό μου website και στην, ε, ε, και στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, αν δεν απατώμαι. Ε, σίγουρα πάντως στο παντελήςγιαμουλάκης.com που κανονικά θα ήταν ένα από τα εννέα κεφάλαια που θα πρόσθετα στο, στα ψάρια δεν ξέρουν τι βρέχει αλλά τελικά πρόσθεσα οκτώ και αυτό το δημοσίευσα στο ίντερνετ. Μπορείτε λοιπόν να το διαβάσετε κι εσείς που θέλετε να ε, πάρετε στα χέρια σας την νέα επαυξημένη έκδοση του βιβλίου μου «Τα ψάρια δεν ξέρουν ότι βρέχει» Ξαναλέω ότι είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange από το αύριο το κολέγιο για να σας έρθει κλειφά στο σπίτι. Ε, λοιπόν... Ε, θα σας πω τώρα για το σετ ορισμένα πράγματα. Εδώ ξέρετε... Ε, Έχουμε την αίσθηση, όπως υπάρχει και ένα σχετικό μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο μου «Μυστικός Πόλεμος», έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε σε ένα πλανήτη φυλακή. Ο όρος «Πλανήτης Φυλακή» προέρχεται από τις δημοσίευκες δικές μου στο περιοδικό «Strange» στη δεκαετία του 1990 και στι αρχές του 2000, όπως το λέω στο προλογάκι αυτού του κεφαλαίου στο βιβλίο «Μομιστικός Πόλεμος». Ε... Η θεωρία είναι ότι ζούμε σε ένα πλανήτη φυλακή, ότι δεν μπορούμε να φύγουμε από τον πλανήτη αυτό, ότι είμαστε υπό εποπτεία εδώ, σε ένα maximum security prison, ότι η κλειδαριά αυτής της φυλακής είναι η σελήνη, ότι πέρα από την τροχιά της σελήνης δεν μπορεί να φύγει βιολογικό δικτύωμα και για αυτόν τον λόγο στέλνουν μόνο ρομποτικά σκάφη και άλλα τέτοια. Ε, επίσης στο παρελθόν, στο, μια και ανέφερα το περιοδικό Strange, είχα δημοσιεύσει αρκετά παλιά πριν από... 25 χρόνια ας πούμε κάτι τέτοιο, 20 χρόνια, ε, είχα δημοσίευσει ένα μεγάλο άρθρο, πολύ μεγάλο, που λεγόταν Κινηματογραφική Ροή ε, Αντιστασιακής πυροφορίας. Και είχα παρουσιάσει ένα σύνολο περίπου 200 ταινιών που ήταν στο ίδιο κόνσεπτ επάνω σε σχέση με αυτήν την φυλακή μας και το πώς να δραπετεύσουμε από αυτήν, για παράδειγμα, η ταινία Μάτριξ, το Truman Show και άλλες, το Dark City Ε, Ήταν και είναι ένα χαρακτηριστικό του περιοδικού Strange αυτό ότι ποτέ δεν φοβόμασταν να δημοσιεύσουμε τεράστια άρθρα κάτι το οποίο είναι απαγορευτικό για όλα τα έντυπα παγκοσμίω. Ε, το Strange είναι το μοναδικό τουλάχιστον ελληνικό έντυπο το οποίο ε, δεν δίσταζε να δημοσιεύει πολύ μεγάλα άρθρα Δηλαδή δημοσι... υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε κάνει αφιερώματα που δημοσιεύσαμε άρθρο ή μια σειρά δύο-τριών άρθρων να είναι το μισό περιοδικό ε, και έτσι λοιπόν ε, και αυτή η δημοσίευση και με τις 200 ταινίε της κινηματογραφικής ε, αντιστασιακής πληροφορίας για την κατάστασή μας εδώ ήταν α πούμε ένα τεράστιο τέτοιο άρθρο βλέπω τώρα θα το πρόσθετα και αυτό μια καινούργια τηλεοπτική σειρά την οποία έχουμε ανακαλύψει με την κυβερνήτριά μου και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η νέα τηλεοπτική σειρά που έχει τον τίτλο From, «From». FROM r o m from From Ενιγματικός τίτλος ε, Η οποία θα μπορούσε να συγκριθεί μονάχα Ίσως με το Lost Ίσως με το Dark Ίσως με κάτι τέτοιες, ας πούμε, σειρές καταπληκτικές επίσης Είναι η καινούργια τέλος πάντων Πολύ ψαγμένη και πολύ ε, ενδιαφέρουσα και μυστηριώδης ε, τηλεοπτική σειρά Το From Όπου έχει να κάνει ακριβώ με αυτό, δηλαδή με μια πόλη η οποία, στην οποία ξαφνικά, χωρί να το καταλάβουν πώ, βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από εκεί. Υπάρχει μια λούπα, πούμε. Δηλαδή, οι δρόμοι, α πούμε, πα να φύγει την πόλη και ξαναοδηγεί πάλι μέσα. Και είναι φυλακισμένη σε αυτή την πόλη. Η πόλη αυτή έχει γύρω-γύρω ένα δάσο, το οποίο κατά καιρού έχει, καταλαβαίνετε, η έννοια του σκοτεινού δάσου που περικυκλώνει μια κατοικημένη περιοχή. Είναι ένα σύμβολο για το άγνωστο και μπορείτε να πείτε πολλά γι' αυτό. Περιτριγίζεται από ένα δάσο το οποίο υπάρχουν τέρατα τα οποία βγαίνουν τη νύχτα. Και έτσι τη νύχτα πρέπει να είναι κλεισμένοι μέσα γιατί σου τρώνε τα τέρατα. Και άλλα πάρα πολλά. Αυτή η σειρά ε, είναι πολύ χαρακτηριστική ε, αυτοί, αυτού του κύματο τη φωτεινή θετική παράταξη τη φιλμογραφία που είχα παρουσιάσει τότε στο Strange και ίσως με κάποιο τρόπο ξανά την παρουσιάσω, δεν ξέρω, θα δούμε, που ήταν 200 ταινίε που είχα ανακαλύψει τέτοιες που τις παρουσίαζα τότε. Θα έβαζα και το From Σίγουρα μέσα που το παρακολουθούμε αυτή την εποχή και σας το προτείνω αναπιφύλακτα. Ε, αυτή τη στιγμή έχει τρία seasons, το πρώτο season υπάρχει στο Netflix, αλλά η σειρά προέρχεται από το MGM+. Plus. Ολόκληρη δηλαδή είναι στο MGM. Ε, μόνο το πρώτο season έχει το Netflix. Το οποίο προφανώ είναι ε, κάποια συμφωνία που έχει κάνει το Netflix με το MGM. Δηλαδή να, παίξουν, να έχουν την, το πρώτο season αυτή, να το δει, να κολλήσει και αν θε να δει τα υπόλοιπα πα στο MGM. Συνεργασία δηλαδή Netflix MGM για το συγκεκριμένο, όπω το κάνουν και για άλλα. με άλλα κανάλια. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω δεν μπορώ δυστυχώ να αναφερθώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν παράνομα κανάλια στα οποία μπορείτε να το εντοπίσετε να δείτε και τα τρία ε, seasons ε, μέχρι στιγμής ψάξτε το λοιπόν ε, η σειρά έχει μια πολύ ωραία ε, και είναι ακριβώς αυτό η υποπλανή της στον οποίο οποίων βρισκόμαστε εδώ το παιχνίδι με, ε, με τους παράλληλους κόσμους ε, και με το μυστήριο που υπάρχει σε αυτό το πράγμα σε αυτό το ζήτημα που προσπαθούμε πάντα να το εξερευνήσουμε και να αποκαλύψουμε πράγματα γι' αυτό από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τηλεοπτικό μουσικό σήμα της σειρά, όπου σαν σήμα έχει το παλιό καλό τραγούδι που το τραγουδούσε η Doris Day για τους παλιούς αν τα θυμούνται αυτά, το «Και η σερά, σερά «Ότι είναι να γίνει ας γίνει» τα λατίνικά. «Και η το οποίο ε, το παίζουν σε μια σύγχρονη διασκευή, η οποία θυμίζει πολύ τον Λέοναρ Κοέν. Εκπέμπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή το, το μουσικό σήμα της σειρά. From και η «Σερά Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό και ποιος ξέρει ποιος άλλος μας ακούει και έξω από το δάσος. When I was just... Just a little boy I asked my father What will I be Will I be handsome Will I be rich Is what he said to me her sera, around Whatever will be, will be The future's not ours to see Issa, Issa, Issa. What will be, will be Now I have children of my own They ask their father What will I be? Will I be pretty? Will I be rich, I tell them tenderly. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. what will be. Η σέρα, η σέρα. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Εκπέμπουμε τις συχνότητέ μας που φτάνουνε. Παραδόξω και κρυφίος και συγχρο... με μια μεγάλη συγχρονικότητα από το Radio Nowhere και το Άωρο το Κολέγιο μέχρι σε σας Κάθε Τρίτη στις 8, καθώς αναμεταδίδονται οι συχνότητες μας από το internet Radio Albedo 14. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και στην περιπέτεια μας γύρω από τη γη εκπέμπουμε τα νεότερα περί των εξωγήινων επαφών. Νωρίτερα μιλούσαμε για το Σέτι. Ε... Ε, πρέπει να σας πω δύο λόγια για το Σέτη Δεν είναι τόσο ισχυρή οργάνωση όσο νομίζουν κάποιοι Είναι πολύ χαλαρή Και είναι σαν να μην υπάρχει πλέον Να αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα Κυρίως χρηματοδοτικά Κάποτε είχε μια συστοιχία ε, Ραδιοτηλεσκοπίων και πιάτων τεράστιων Ας πούμε Που ήταν σε σειρά έτσι ας πούμε, Δεν θυμάμαι κανένα δεκαριά που ήταν το επίκεντρο με το οποίο κάνανε αυτά που κάνανε, η οποία σήμερα μπορείτε να την δείτε εγκατελημένη και, και ρηπομένη, α πούμε. Δεν την έχουν πλέον. Και εξαρτώνται απολύτω από διάφορε συνεργασίε που κάνουν, διάφορε επιστημονικέ ομάδε, οι οποίε αυτοβαφτίζονται σε τι, εάν κάνουν έρευνα για εξωγήινα σήματα. Δηλαδή, πλέον σε τι χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα, όποια ομάδα και αν την κάνει, και δεν υπάρχει ακριβώ το κέντρο το παλιό, την οργάνωση του ΣΕΤΙ όπως υπήρχε παλιά. Συνεχίζει και υπάρχει, αλλά δεν, έχει, δεν είναι καθόλου ισχυρή. Και υπάρχουν και τρεις μύθοι δημοφιλείς σχετικά με το ΣΕΤΙ, τους οποίους πρέπει να τους ε, ε, ξεκαθαρίσουμε. Έχει σημασία σε όλα αυτά που συζητάμε. μύθος πρώτος, ότι το ΣΕΤΙ είναι μια διεθνή οργάνωση. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η οργάνωση συντονίζει και ελέγχει κάθε έρευνα για εξωγήνου που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Εννοεί ραδιοσύμματα σε αυτήν την περίπτωση. Επίση λέγεται ότι το ΣΕΤΙ χρησιμοποιεί εκατομμύρια προσωπικού υπολογιστέ που συνδέονται με το. και του δίνουν τη δύναμή τους αυτοί οι υπολογιστές, για να υπολογίζουν σήματα που δεν προλαβαίνουν αυτοί να υπολογίσουν. Μπορείτε δηλαδή και εσεί με τον υπολογιστή να συνδεθείτε με το ΣΕΤΙ. Και να του δώσετε κάποιο χώρο ας πούμε στο background να υπολογίζει σήματα. Ή ότι η ΣΕΤΗ ξεκίνησε μια καινούργια έρευνα για σήματα laser που φτάνουν στον πλανήτη μα. Αυτό ήταν ένα μύθο για το ΣΕΤΗ, τα οποία τα προκαλούσαν αυτοί αυτά για να έχουν χρηματοδοτήσει τι τις φήμε αυτέ, να αυξάνουν τη δημοτικότητά του. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι οι έρευνε ΣΕΤΗ διεξάγονται από κυριολεκτικά μια χούφτα ανεξάρτητε ομάδε σε μερικέ χώρε, οι οποίε είναι διασυνδεδεμένε μεταξύ του, όπω ακριβώ. Είναι το σημερινό που σα περιέγραφα. Ε, στο επίκεντρο του πράγματο είναι όχι περισσότεροι από 20-30 επιστήμονε και μηχανικοί σε όλο τον κόσμο που απασχολούνται πλήρω, καθημερινά δηλαδή, στις, στο ΣΕΤΗ. Η μεγαλύτερη ερευνητική ομάδα από αυτέ βρίσκεται στο Ινστιτούτο ΣΕΤΗ που εδρεύει στην Αμερική και δεν είναι ένα διεθνέ πρακτορείο, γιατί απλώ δεν υπάρχει τέτοια διεθνή οργάνωση, είναι απλώ Αμερικαν... ένα Αμερικανικό Ινστιτούτο. Στο παρελθόν είχε την υποστήριξη τη ΝΑΣΑ, νομίζω όχι πλέον. Ε... Μύθος δεύτερος Τα ραδιοτηλεσκόπια στον κόσμο Εργάζονται για το ΣΕΤΙ Όχι Επικρατεί γενικά η ιδέα Ότι υπάρχουν ραδιοτηλεσκόπια που συνεργάζονται Μεταξύ τους και ψάχνουν συνεχώς για εξωγήνους Στο, στο γαλαξία ή στο διάστημα Όχι Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 Η ΝΑΣΑ Είχε χρηματοδοτήσει Μια μελέτη, μεγάλη μελέτη Ανείχνευσης διαστρικών σημάτων και αυτοί στηρίζονταν σε ένα σύστημα και μια διάταξη από πιάτα και και ηλεκτρονικού επεξεργαστέ σημάτων που λεγόταν Project Cyclops πρόγραμμα Κύκλοπα. Αυτό συνοδεύονταν πάντα από μια φωτογραφία. Μια εικόνα με χίλιε κεραίε παρατεταγμένε στην έρημο. Αυτό ήταν μια υπερβολή. Η φωτογραφία φαινόταν τόσο αληθινή που ο περισσότερο κόσμο πίστευε ότι το πρόγραμμα όντω εγκαταστάθηκε και λειτουργούσε με τόσε πολλέ κεραίε σε μια έρημο. Αλλά αυτό το πρόγραμμα, το Cyclops, όπως το θέλανε ακριβώ, δεν υλοποιήθηκε ολοκληρωτικά ποτέ. Στην πραγματικότητα, οι αστρονόμοι ξοδεύουν ελάχιστο, υπέρελάχιστο χρόνο για σετή πράγματα. Υπάρχει, υπήρξε μόνο το πρόγραμμα Phoenix, το program Phoenix, το οποίο χρησιμοποίησε περίπου το 4 με 5% του χρόνου, περίπου 2.400 ώρες, του, αστροσκοπίου, του γνωστού αστροσκοπίου Arecibo, το χρησιμοποιεί το Αρεσίμπο από το Σεπτέμβριο του 1998 ως το Μάρτιο του 2004 αυτή ήταν η μεγαλύτερη κατανομή χρόνου για ένα πρόγραμμα SETI στα ραδιοτηλεσκόπια τα προγράμματα SETI, είναι σπάνια το ραδιοτηλεσκόπιο VLA για παράδειγμα που φαίνεται στην ταινία Contacts έκανε μόνο μία και μία μόνο μοναδική πολύ σύντομη ΣΕΤΗ έρευνα ε... Πλέον αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένα πρόγραμμα ΣΕΤΗ λειτουργεί μερικώς στην Αυστραλία και ένα άλλο μερικώς στην Ιταλία και λίγο στην Αμερική. Και έτσι ο πραγματικός χρόνος για ΣΕΤΗ που γίνεται σε όλο τον κόσμο είναι ένα ελάχιστο ποσοστό των συνολικών ραδιοαστρονομικών παρατηρήσεων. πολύ μικρότερο από νομίζει ο κόσμος. Τρίτος μύθος, ε, πιστεύετε ότι η ΣΕΤΗ ακούει εκεί έξω σχεδόν 50 χρόνια. Όχι. Ε, η δοξασία είναι ότι η ΣΕΤ ακούει 50 χρόνια και δεν βρήκε ποτέ εξωγήνου, άρα η ΣΕΤ είναι μια αποτυχία ή δεν υπάρχουν εξωγήνοι. Όχι. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται σε εσφαλμένε υποθέσει για το πώ λειτουργούν τα τηλεσκόπια. Από τα 100 προγράμματα ΣΕΤ που έκαναν έρευνε σε διάφορε χρονικέ περιόδου, μικρά προγράμματα ήταν αυτά όλα, τα περισσότερα είχαν πάρα πολύ περιορισμένη ευαισθησία και πολύ περιορισμένη κάλυψη συχνοτήτων. Τα πρώτα 20 χρόνια ακούσματος, 23 προγράμματα σε έτη, συμπλήρωσαν μόνο 70 μέρες έρευνας. Οπότε καταλαβαίνετε. Ξέρετε, τα, τα τηλεσκόπια στοχεύουν με εξαιρετική ακρίβεια. Οπότε είναι ευαίσθητα στα ραδιοκύματα που έρχονται από ένα απειροελάχιστο ποσοστό του ουρανού. Ένα δεκάκι, ας πούμε, εκατομμυριοστό του ουρανού προς το οποίο δείχνουν. Και είναι... Βέβαια, χιλιάδε φορέ λιγότερο ευαίσθητα στα σήματα που έρχονται από άλλε κατευθύνσει. Και επεξεργάζονται τα ραδιοκύματα αυτά από μια πολύ μικρή σχετικά εμβέλεια συχνοτήτων. Δηλαδή, για την έρευνα ΣΕΤΗ, το παράθυρο μικροκυμάτων, α το ονομάσουμε έτσι, που πρέπει να εξεταστεί, έχει περίπου, αν δεν πατώ, με 9 με 10 δισεκατομμύρια κανάλια. Οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί επεξεργαστέ μπορούν να επεξεργαστούν μόνο από 10 έω 100 το πολλή κανάλια. Και αυτό σημαίνει, πόσο μάλλον είναι 9 δεκαδείς, και αυτό σημαίνει ότι για να καλυφθούν όλα αυτά τα κανάλια, για κάθε ερευνόμενη θέση δηλαδή, χρειάζονται για την κάθε ερευνόμενη θέση τουλάχιστον 100 παρατηρήσεις. Άρα, οι έρευνες έτια απαιτούν πολύ πολύ πολύ περισσότερο χρόνο και εργασία από ό,τι τους επιτρέπεται, από ό,τι είναι διαθέσιμο για αυτές. Τώρα, αν λάβουμε υπόψη τον αριθμό των αστεριών ή των θέσεων που έχουν παρατηρηθεί και τον αριθμό των συχνοτήτων που έχουν ερευνηθεί με υψηλή ευαισθησία, μονάχα δύο προγράμματα σε τι έχουν κάνει σημαντική έρευνα. Προσέξτε το αυτό. Είναι το πρόγραμμα Serendip του Berkeley που έψαξε με το τηλεσκόπιο του Arecibo το παράθυρο των αστρικών επικοινωνιών και το πρόγραμμα, ε, ε, ε, που το πρόγραμμα αυτό το Serenity που μπορούσε να επικεντρωθεί και επίσης το δεύτερο είναι το πρόγραμμα Phoenix που έψαξε απλώς 800 περίπου άστρα σε απόσταση ε, η μεγαλύτερη νομίζω είναι 250 έτη φωτός αυτά όμως και τα δύο μαζί απλώς καταλαβαίνετε ξύσανε μόνο την επιφάνεια των συχνοτήτων του ουρανού δείτε το έτσι Καταλαβαίνετε τώρα ότι ε, το πρόγραμμα ΣΕΡΕΔΙΠ δεν λειτουργεί πλέον του Μπέρκλεϊ, αλλά λειτουργούν τα απομεινάρια ή κάποιες ομάδες δηλαδή που έχουν απομείνει από αυτό το πρόγραμμα οι οποίες έχουν εμπλακεί τώρα στην εντόπιση αυτών των ραδιοσημάτων που λέγαμε από το προξίμα B του Κεντάμπρου. Το παράθυρο για το οποίο μιλάω είναι ένας τομέας του ραδιοφάσματος, το οποίο έχει έβρος περίπου από 200-300 Μεγαχέρτζ έως 1.400-1.500 Μεγαχέρτζ, άντε 1.700. Αυτά τα όρια ανταποκρίνονται σε ραδιοσυχνότητες που εκπέμπουν τα άτομα του υδρογόνου. Δηλαδή εξετάζουν ας πούμε το φάσμα του υδρογόνου ε, εκεί έξω. Και μερικές φορές και τα μόρια υδροξυλίου, OH. Τώρα σκεφτείτε λίγο ότι μια και H και OH μας κάνουν νερό, HDO, Τη βάση τη ζωή, όπω την ξέρουμε εμεί. Ε, οπότε αυτοί θεωρούν ότι αυτή η περιοχή του φάσματο μπορεί να είναι γεμάτη από τη διαστρική επικοινωνία εξωγήινων πολιτισμών. Αλλά αυτό, α πούμε, είναι μια μη επιβεβαιωμένη θεωρία. Και ακόμα και σε αυτό το παράθυρο έχουν απειροελάχιστη υποπτία. Τώρα, δείτε τώρα όμω πώ μέσα σε αυτό το τοπίο του ΣΕΤΙ που σα περιέγραψα, που είναι η αλήθεια για το ΣΕΤΙ αυτά που σα είπα, όλα τα άλλα είναι μύθη. Ε, και αφήστε τι λέει ο, ο κάθε σεφ Σόστακ και όλα αυτοί ας πούμε οι οποίοι απλώς προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη θέση τους στην καριέρα τους και να, και να παίρνουν χρηματοδοτήσει. αυτή είναι η αλήθεια για το Σέτη που σας είπα δείτε όμως τώρα ότι μέσα σε αυτό το τοπίο σετι. Πόσο δύσκολο είναι και πόσε ελάχιστε πιθανότητε υπάρχουν να λάβουν τελικά και να το παρατηρήσουν και να το καταγράψουν ένα σήμα σαν αυτό που έχουν λάβει αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει μόνο ένα πράγμα για αυτόν που ξέρει τι σημαίνει με το ΣΕΤΗ. Και σα το λέω με κάθε βεβαιότητα. Αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Ότι η παρατήρηση έγινε στοχευόμενα. Δεν το λάβανε, δηλαδή, έτσι τυχαία, γιατί δεν υπάρχει τυχαία σε αυτή την σε αυτές, σε αυτό το τοπίο που σα περιέγραψα. Οι δυνατότητε, δηλαδή, παρατήρηση είναι απειροελάχιστε. Και τα μέσα που έχουν. Μπορεί δηλαδή να πιάσουν αυτό το πράγμα που πιάσαν αυτή τη στιγμή, το BLC1 Παύλα 1. Ψάξτε το, όπως όπω είπα στο Google, να δείτε περισσότερα γι' αυτό. BLC1 είναι το σήμα που πήραν από τον proxima B του Κενταύρου. Ε, μπορούν να το κάνουν μόνο στο στοχευόμενα. Δηλαδή να εστιαστούν για κάποιο λόγο σε αυτή την περιοχή, να τη διερευνήσουν εξοργιστικά και να εντοπίσουν το, τα σήματα αυτά. Για να τα λάβουν. Να ανοίξουν ένα παράθυρο, σαν να λέγαμε σε αυτή την περιοχή και από το παράθυρο να μπει αυτό το ραδιοσήμα που ε, στα οργανά τους που λάβανε. Για ποιο λόγο τώρα είναι η ερώτηση του μυστικού διαστημικού σταθμού απέναντι σε αυτά τα αποκαλυπτικά πράγματα που συζητάμε σήμερα που δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού ελπίζω ε, με τον τρόπο που τα εκπέμπουμε τουλάχιστον γιατί ε, αυτό κάνει το Radio Nowhere και το Άρο Κολέγιο πίσω από εμάς. Ε, εμείς λειτουργούμε απλώς για λογαριασμό τους. Η... Φάση αυτή, λοιπόν, για ποιο λόγο να στοχεύσουν σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Ποια είναι, ποιο είναι δηλαδή το πρωτόκολλο τη αιτιολογία, ε, Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί ίσω κανεί είναι ότι γιατί γίνεται κοντινότερα. 4,5 έτη φωτό. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι τωρινή δικαιολογία. Είναι δικαιολογία από τότε που πρωτοδημιουργήθηκε οτιδήποτε θα μπορούσε να μοιάζει με το Σέτη μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε για τουλάχιστον 50 χρόνια. Επομένω, θα έπρεπε αυτή η περιοχή να είναι η πρώτη που έχει διερευνηθεί. Και... και να πάρε άλλε πηγέ. Για ποιο λόγο τώρα, μετά από 50 ολόκληρα χρόνια λειτουργία του ΣΕΤΗ, ή τέλο πάντων των ομάδων ΣΕΤΗ που έχουν μείνει, τα απομινάρια του, ε... εντοπίζουν αυτό το σήμα. Διότι. Κατά πάσα πιθανότητα οι αποκαλύψει που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι ότι αποκαλύφθηκε μία, ε, η, το, η κορυφή του παγόβουνου. Δηλαδή, μια συνεχή δραστηριότητα παρακολούθηση εξωγήινων ραδιοσημάτων, τα οποία είναι σίγουρα τεχνοσύγνατσορ και γι' αυτό έχουν εστιαστεί εκεί. Και έχουν βάλει μάλιστα και τόσο πολλά μέσα από όλο τον πλανήτη συμπεριλαμβανομένων των Κινέζων, που δεν θα ήθελαν οι Κινέζοι να συμμετέχουν, αλλά για να μπορέσουν να αποκωδικοποιήσουν καλύτερα και περισσότερα τα σήματα αυτά. Αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν του κινέζου που είναι το μεγαλύτερο αυτή, το μεγαλύτερο πιάτο ραδιοτηλεσκόπιο που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό είναι ο λόγο που αναγκάζονται. Επομένω, είναι τόσο επιτακτικό που αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν και του κινέζου. Είναι πολλά συνδέξει και πολλά τα στοιχεία, όχι μόνο αυτά που ανέφερα και πολλά άλλα, που μπορείτε να οδηγηθείτε εύκολα στο συμπέρασμα ότι παρακολουθούν σειρά εξογίων ραδιοσημάτων εδώ και πολύ καιρό και που. Ε, αυτή η δραστηριότητα αργά ή γρήγορα άρχισε να διαρρέει και έφτασε στο σημείο η φωτεινή θετική παράταξη να θέλει να την αποκαλύψει γιατί, γιατί έχει φτάσει σε ένα το πράγμα έχουν ξεκάθαρο ότι κάτι, έχουν έρθει σε επαφή με κάτι και αυτό έχει σίγουρα πηγαίνει, έχει πολλές προεκτάσεις και αυτό είναι και ο λόγος που γίνεται η διαρροή Τώρα εφόσον συμβαίνει η διαρροή αυτοί θα πρέπει να το διαψεύσουν ή να βγουν να πουν κάτι. Και αυτό περιμένουμε αυτή την ανακοίνωση. Ποιος θα μπορέσει πρώτος να κάνει τις λεπτομερείς ανακοινώσεις και τι σενάριο θα παρουσιάσουν. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο το οποίο σαφώς έχει να κάνει με το μυστικό πόλεμο εκεί έξω. Ε, αυτό, είναι, αυτό σας καταθέτω εγώ. Και... Αυτά τα πράγματα όταν συζητιούνται έχουν και, να σας πω στα πλαίσια του μυστικού πολέμου, τουλάχιστον και, και ευρύτερα, όταν συζητιούνται αυτά τα παράξενα πράγματα και έξω, μέσα σε διάφορους κύκλους ή γίνονται εκπομπές για αυτά, ανακοινώσεις, άρθρα, δημοσιεύσεις, συζητήσεις κλπ. Πολύ συχνά γίνονται με έναν τρόπο κωδικό. Δηλαδή φανταστείτε ένα μήνυμα που έχει μια... Ε, Διπλή επικοινωνία. Η μία επικοινωνία του μηνύματος είναι για τον κόσμο και το άλλο επίπεδο είναι για αυτούς που καταλαβαίνουν τους κωδικούς. Ε, έχω εντοπίσει και εγώ και άλλοι άνθρωποι ε, κωδικοποιημένη γλώσσα στις τελευταίες αυτές ανακοινώσεις. Είναι η λεγόμενη μυστική γλώσσα των πουλιών. Και εδώ έχουμε έναν κούκο. Κωδικά ονομάζεται κούκο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το γιατί και πώς αν δεν μπορείτε να το σκεφτείτε από μόνοι σας είναι μια άλλη ή πολύ πολύ ειδική συζήτηση την οποία ε, επιφυλάσσουμε ή μήπως την κάνω στο, στον τρίτο τόμο του μυστικού πολέμου αν ποτέ το συγγράψω. Ε, για αυτόν τον λόγο όμως υπάρχει ένα παλιό αμερικανικό παραδοσιακό ε, western folk ε, κομμάτι το Δεκούκου το οποίο είναι ε, όλο η στίχη του κωδική και αναφέρεται ακριβώς σε τέτοιες καταστάσεις και για αυτό το λόγο διαλέγουμε να το εκπέμψουμε είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ πρώτη φορά το άκουσα από, τον, ε, από τους καταπληκτικούς παλιούς Τζακ Έλιωτ και Ντέρολ Άνταμς ε, έχει, έχει ε, επίσης σχογραφηθεί από τον μεγάλο τυφλό βάρδο τον Αμερικανό τον Doc και από πάρα πάρα πολλούς άλλους. υπάρχουν πάρα πολλέ εκδοχές του ε, τελευταία εισηγυβερνητριά μου ανακάλυψε ε, μια καταπληκτική εκτέλεση του The Cuckoo ε, που συνδυάζει όμως και ένα άλλο ε, πολύ κωδικό και πολύ μυστικιστικό κομμάτι πάλι έτσι Western Folk American ε, που λέγεται The Roving Gambler ο περιπλανόμενος τζογαδόρο The Roving Gambler η... το κομμάτι αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο το Roving Gambler Ξέρετε, ε, ήθελα και θέλω ακόμα εδώ και πολύ καιρό το θέλω χρόνια να φτιάξω, ε, δεν μπορεί να γίνει κείμενο γιατί πρέπει να ακούγεται η μουσική ήθελα παλιά να το κάνω διάλεξη και να έχω ας πούμε και μουσική να παίζω στη διάλεξη ή να το κάνω ένα μικρό ντοκιμαντέρ ή να πλέον με τι δυνατότητε του μεστικού διαστημικού σταθμού να το κάνω μια μεγάλη εκπομπή και να παίξω ας πούμε και την ανάλογη μουσική ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα ε, θα το λέγαμε στο μυστικιστικό Far West ή στα μυστικιστικά western ή στη μυστικιστική ε, ιστορία ας πούμε των κωδικών μπαλαντών των αμερικανικών των cowboys και των western folk κλπ και ήθελα πάντα λοιπόν να κάνω μια εκπομπή με τέτοια μυστικιστικά κομμάτια και να τα αναλύσω ας πούμε, τα οποία πολλά είναι κωδικά και έχουν να κάνουν ας πούμε με αυτόν τον western μυστικισμό. Και θα, το πρώτο που θα έβαζα δηλαδή σε μια τέτοια ανάλυση και εκπομπή είναι αυτό το Robin Gambler και εδώ θα ακούσουμε τώρα μια εκτέλεση που συνδυάζει τα δύο κομμάτια, δηλαδή συνδυάζει το The Coco το οποίο ήθελα αρχικά να σε εκπέμψω ως που η συγκυβερνητή μου έχει κολλήσει και ανακάλυψε το κομμάτι αυτό που συνδυάζει το δεκούκο με το The Robin Gambler πάρα πολύ κωδικό κομμάτι κατά επέκταση επειδή συνδυάζει δύο κωδικά κομμάτια μυστικιστικά στη, γλώσσα των, στη μυστική γλώσσα των πουλιών το εκπέμπουμε γιατί ακριβώς σχετίζεται με τα κωδικά μηνύματα ε, τα οποία έχουν εκπενθεί για αυτή την ιστορία Με τις ανακαλύψεις αυτές Ακούτε δε κούκου και άραγε Ακούεις τα αλήθεια Κανείς εκεί έξω τι εκπέμπουμε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη στι 8, έτσι και σήμερα, εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω στον πλανήτη Φυλακή, απ' έξω από το υπερπέραν, προ εσά, του παραλήπτε των συχνοτήτων αυτών που έχετε διαλεχθεί, επιλεχθεί από το αόρατο κολέγιο και το Radio Nowhere για να ακούσετε αυτά τα πράγματα. Οι συχνότητες μα θα αναμεταδίδονται από το ίντερνετ radio Αλμπίντο 14, όπως είπα, κάθε τρίτη στις 8. Διερευνώντας αυτή τη φάση με τις εξωγήνες επαφές, πρέπει να έρθουμε λίγο και στο πρακτικό κομμάτι του πράγματο. Δηλαδή, πάρα πολλοί άνθρωποι συζητούν, είτε συνόμοσιολογικά, είτε με σενάρια, είτε με θεωρίες, ας πούμε, τέτοια ζητήματα, χωρί να ξέρουν πώς να μπουν στις πρακτικές λεπτομέρειες αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, αν ένα σενάριο ισχύει όντως, πώς ακριβώς θα ισχύει, Λεπτομερός. Πρακτικά. Τι προεκτάσεις θα είχε, ποια άλλη συδοτή αντίδραση θα υπήρχε, ποιοι άνθρωποι θα παίζανε αυτό, για ποιο λόγο, με ποιο τρόπο και όλα αυτά. Κι έτσι λοιπόν εγώ έχω φτιάξει ένα τέτοιο σενάριο... Ε για το τι θα γινόταν αν το ΣΕΤΗ ή ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα ΣΕΤΗ λάμβανε ένα εξωγήινο σήμα. Αυτό το σενάριο το έχω γράψει εδώ και πολύ καιρό. Ε, το έχω α, γραμμένο από το... Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ας πούμε από το 2007-2008. Ε, το είχα γράψει στα πλαίσια του μαγικού κόσμου έτσι για να πω ένα background για το κείμενο αυτό δηλαδή ο μαγικός κόσμος στο σκεπτικό αυτό του συγκεκριμένου κειμένου μου ε, έχουμε μπροστά μας, μέσα μας, ανάμεσά μας ε, δύο κόσμους τον κόσμο της καθημερινής πραγματικότητας και α πούμε, ας το ονομάσουμε έτσι, τον μαγικό κόσμο και ότι υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο τον οποίο αν δεν έχεις ε, παρατήρηση, το μαγικό όχι με την έννοια τη τελετουργική μαγείας αλλά με την έννοια ας πούμε ενός μαγικού πράγματος, ενό θαυμαστού πράγματος λέμε ξέρω εγώ η χώρα του Ωζ ε, ή ένα πιο παραμυθένιο ας πούμε μαγικό μια πιο παραμυθένια μαγική έννοια πιο θαυμαστή η, α, ε, υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο που δεν τα παρατηρούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τελείως εστιασμένοι στην καθημερινή πραγματικότητα και πράγματα τα οποία έρχονται στην καθημερινή πραγματικότητα, εισβάλλουν στην καθημερινή πραγματικότητα από τον μαγικό κόσμο. Στο σκεπτικό αυτό, ένα εξωγήινο σήμα θα ήταν ένα σήμα από τον μαγικό κόσμο, γιατί σίγουρα δεν προέρχεται από την καθημερινή μας πραγματικότητα, όπω καταλαβαίνετε. Και θα το λάμπαναν στην καθημερινή πραγματικότητα αυτό το σήμα από τον μαγικό κόσμο άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι τη καθημερινή πραγματικότητα, οι συντονιστέ, οι διαχειριστέ τη πολυκατοικία. Τη καθημερινή πραγματικότητα. Και τι θα κάνανε με αυτό, Αυτή ήταν η αναρώτησή μου στη συγγραφή αυτού του κειμένου, το οποίο πάνω κάτω σα αναφέρω. Ε, είχε το τίτλο Μια νύχτα στο ΣΕΤΙ. Μπορούμε να φανταστούμε μια νύχτα στο κέντρο του προγράμματο ΣΕΤΙ, Search for Extraterrestrial Intelligence, ένα κέντρο αναζήτησης εξωγήινης νοημοσύνη. Και όχι ένα διαστημικό κέντρο αναζήτηση γήινης νοημοσύνης, όπω λέω σε αυτό το κείμενό μου. Που, έβγαλα, που δεν έβαλα αυτό τα ψάρια δεν ξέρω ότι βρέχει αλλά όπως είπα μπορείτε να το βρείτε στο προσωπικό μου website pantelisgianulakis.com Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε μια νύχτα στο κέντρο του προγράμματος ΣΕΤΗ, στα πλαίσια του οποίου μια ομάδα ανθρώπων κρυφακούει το σύμπαν, υποτίθεται, με σκοπό να συλλάβει ραδιοσήματα που να προέρχονται από έναν εξωγήινο πολιτισμό. Και μπορούμε, κατ' επέκταση, αφού γι' αυτό το κάνουνε αυτοί, μπορούμε, έτσι λένε, μπορούμε να φανταστούμε μια νύχτα στην οποία θα συλλάβουν επιτέλους ένα τέτοιο εξωγήινο σήμα. Ξέρετε... Μέχρι τη στιγμή που θα το συλλάβουν, μέχρι τότε όλοι το έκαναν για να απορροφούν τις χρηματοδοτήσεις, σαφώς. Για επιθυμητέ συσχετήσεις και διαφήμιση, για τεχνικά πειράματα και για να έχουν προϋπηρεσία σε φανταχτερά projects, για να είναι μέσα στο δίκτυο της NASA, των Ινστιτούτων κλπ. Ξαφνικά όμως, όλη η δραστηριότητα αυτή αποκτά, λαμβάνοντα το σήμα αυτό, αναπάντηκε σημασία. Άνοιξε μία πύλη από αλλού, μέσα από την οποία λάμπει. Στην ουσία, ένα εξοκοσμικό φω. Τρέχουν λοιπόν όλοι πανικόβλητοι του πάνω κάτω και όταν κάποια στιγμή συνέλθουν από το αρχικό σοκ, τι κάνουν, φίλοι μου, συνταξιδιώτε μου, αρχίζουν τι συσκέψει. Έτσι πρακτικά γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταρχά, ποιον πρέπει να ενημερώσουν, εντόπισαν το σήμα μέσα από τα νέα ραδιοτηλεσκόπια του ΣΕΤΗ που βρίσκονται, για παράδειγμα, 420 χιλιόμετρα βορείω του Σαν Φρανσίσκου και αποτελούν μέρος της διάταξης τηλεσκοπίων Allen, τα λεγόμενα ATA, στα οποία δόθηκε αυτό το όνομα, διότι πάνω από τα μισά έξοδα των δαπανών για να στηθούν και να λειτουργούν, δηλαδή πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια, χρηματοδοτήθηκαν από τον πολυεκατομμυριούχο συνειδητή της Microsoft, Paul Allen. Και έτσι αυτή η των λαδοτηλεσκοπίων που χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων το ΣΕΤΙ, λέγεται Allen. Επομένω, αμέσω λοιπόν, πολύ προτείνω ότι πρέπει να ενημερωθεί καταρχά ο Άλεν, ο κύριο χρηματοδότη του ΣΕΤΗ, που είναι ο βασικό χρηματοδότη του. Και φυσικά η ΝΑΣΑ, που έχει υπό τον έλεγχό τη, τουλάχιστον μεγάλο σημείο, το ΣΕΤΗ. Ε, σημείωση, σημειώστε από μένα. Με τη διαφορά όμω ότι η ΝΑΣΑ στο καταστατικό τη, ενώ στο ιδρυτικό καταστατικό τη και βασικό καταστατικό τη ΝΑΣΑ, τη λειτουργία τη, έχει δεσμευτεί στο πρώτο άρθρο του καταστατικού τη. Έχει δεσμευτεί στην Αμερικανική κυβέρνηση ότι δεν θα ανακοινώσει ποτέ κανένα αποτέλεσμα έρευνα της Αν πρώτα αυτό δεν εγκριθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση για λόγους εθνικής ασφάλειας Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η ΝΑΣΑ δεν ανακοινώνει τίποτα Εσείς που λέτε οι διάφοροι σκεπτικιστές και ψευτοορθολογιστές που κάνετε τους έξιμους Ενώ δεν ξέρετε τι σας γίνεται και, λένε, και λέτε η ΝΑΣΑ γιατί δεν το ανακοινώνει αφού ισχύει τα γιατί στο πρώτο άθρο της η ΝΑΣΑ του καταστατικού της είναι δεσμευμένη από την Αμερικανική κυβέρνηση να μην ανακοινώνει τίποτα αν αυτό δεν εγκριθεί πρώτα από την Αμερικάνικη κυβέρνηση για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οπότε φίλοι μου έξυπνη εσεί, βάλτε το μυαλό σου να σκεφτείτε τι σα ανακοινώνει η ΝΑΣΑ και τι δεν σα ανακοινώνει και γιατί. Το ΣΕΤΗ όμως παρόλο που για καιρό έχει διακοπεί η λειτουργία του, επαναλειτούργησε για μεγάλο χρονικό διάστημα με τις νέες εγκαταστάσεις του και φαίνεται ότι έχει συγκεκριμένη αποστολή. Ο επικεφαλής του Σέτη, ο παραδοσιακός επικεφαλής του Σέτη επί πολλά χρόνια, ο Dr. Σεφ Σόστακ, είχε δηλώσει ότι θα έχουμε εντοπίσει εξωγήνα... Αυτό την, αυτή τώρα τη δήλωση ο Σόστακ την είχε κάνει το 2007 και είχε πει, ψάξτε το, θα έχουμε εντοπίσει εξωγήνα σήματα από αύριο έως το 2025. Και τώρα ξαφνικά κυκλοφορεί όλη αυτή η φήμη ότι σε λίγο καιρό θα μας ανακοινώσουν εξωγήινο σήμα. Που εμπίπτει ακριβώ σε ένα τόξο, δηλαδή ο, σε, ο, σε, ο Σεφ Σόστακ, από τότε, από το 2007. Και έλεγε το 2025. Μέχρι το 2025 θα έχουμε εντοπίσει εξωγήινα σήματα, με από το ρυθμό, που δουλεύουμε. Την ίδια ακριβώ δήλωση, την ίδια περίοδο, κάνανε και οι Βρετανοί αστρονόμοι στον Υπουργό Επιστημών τη Βρετανία. Ποιοι ήταν αυτοί οι Βρετανοί αστρονόμοι που κάνανε αυτή τη δήλωση στον Υπουργό Επιστημών τη Βρετανία, Ποιοι ήταν αυτή ήταν αστρονόμοι από την Οξφόρδη, Που σήμερα η ίδια αστρονομική ομάδα εμπλέκεται στι ανακοινώσει που πρόκειται να προκύψουν από ό,τι φαίνεται. Τέλο πάντων, αυτή η νύχτα, η μαγική νύχτα τη. Λήψεις του εξωγήνου σήματος Με αυτή τη νύχτα η αποστολή του Σέτη στέφθηκε με επιτυχία απρόσμενη Ανέλπιστη Έχουν το εξωγηνό σήμα Την πρώτη επαφή ενός εξωγήνου πολιτισμού με τη γη Ένα από τα πρώτα ζητήματα της πυρετόδου σύσκεψης που αμέσως ακολουθεί Που γίνεται και κλεισμένο το θηρών και χωρί καμία ανακοίνωση δημόσια φυσικά Είναι αν και με ποιο τρόπο θα απαντήσουν στο σήμα και προ το παρόν σε καμία περίπτωση η ανακάλυψη δεν ανακοινώνεται βέβαια στο ευρύ κοινό. Πρακτικά τη σκεφτείτε Οι πρώτοι αποδέκτες τη πληροφορία είναι σίγουρα ο Σεφ Σόστακ, ο Άλεν, ο βασικό χρηματοδότη, ο Γκρέκ Παπαντόπουλο και το αρχηγείο τη ΝΑΣΑ. Η ΝΑΣΑ αμέσω επιβάλλει απόλυτη σιωπή απορρίτου λόγω του καταστατικού τη και ενημέρώνει την Αμερικανική κυβέρνηση ή κάποιο ανώτατο κλιμάκιο τη Αμερικανική κυβέρνηση για το πώς θα προχωρήσουν παρακάτω. Η σύσκεψη αυτή που γίνεται στο Σέτη μεταφέρεται στα ανώτερα κλιμάκια, τότε κατευθείαν. Αλλά Ροσγουέλ. Και το κεντρικό αντικείμενο συζήτησης φυσικά δεν είναι το σημα αυτό καθ' αυτό και τι σημαίνει όλο αυτό για την ανθρωπότητα. Αλλά το αν θα πρέπει να το ανακοινώσουν στον κόσμο ή όχι. Μπορείτε, συνταξιδιώτες μου, να αναλογιστείτε τι θα σημαίνει μια τέτοια επίσημη ανοιχτή ανακοίνωση. Τι θα δημιουργηθεί και τι άλλε ιδιωτικέ αντιδράσει θα προκαλέσει, και πώ θα έρθουν όλα πάνω κάτω τελικά. Συμπεριλαμβανομένη μάλιστα ακόμη και τις ανθρώπινες ψυχολογία, όχι όπω νοιάζεται κανεί τέτοια γι' αυτό, και ενό σωρού άλλων απίστευτων, ανεξέλεγκτων καταστάσεων. Αν δεν μπορείτε να το αναλογιστείτε εσεί, τι σημασίε και τι συνέπειε, μπορούν αυτοί όμω. Και έτσι δημιουργείται ένα τεράστιο δίλημα. Για να το δούμε λίγο. Στη σύσκεψη εκείνη τη νύχτα, καθώς όλοι φωνάζουν ο ένας τον άλλον το εκπληκτικό γεγονός ότι συλλάβανε σήμα εξωγήνου πολιτισμού για πρώτη φορά, τελικά ακούγεται η φωνή της λογικής. Είναι η φράση ενός στρατιωτικού, ενός, ας πούμε, τον φαντάζομαι, σκληροτράχυλου τεξανού με θεληματικό σαγόνι που παίζει ένα σπίρτο στα χείλη του καθώς ξαφνικά πετάγεται και αναφωνεί ηρωνικά. Ε, και... Όλοι αμέσω συνέρχονται. Ναι, ε, όντω, Και τι έγινε. Πού μας είναι χρήσιμο όλο αυτό. Είναι ένα πράγμα φίλοι μου, προέρχεται από το μαγικό κόσμο. Δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινή πραγματικότητα που καταλαβαίνετε. Οπότε τι μας νοιάζει. Καταλαβαίνετε. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Ε και. Τι σημασία έχει ε, αυτό το πράγμα. Πού μα είναι χρήσιμο όλο αυτό. Ποιο είναι το άμεσο όφελό του. Για να αντισταθμίσει τι ανυπολόγιστε συνέπειε τη δημόσια ανακοίνωση. Τι μεγάλο όφελο έχει που στη ζυγαριά να ισορροπήσει τις απίστευτες, συνέπειες της δημόσιας τι απίστευτε, ανυπολόγιστε συνέπειε τη δημόσια ανακοίνωση. Τι όφελο έχει, Κανένα. Τι σημασία έχει για τον καθημερινό κόσμο όλο αυτό, Ούτε καν το χρηματοδοτήσαμε, αφού δεν το θεωρούσαμε ιδιαίτερα σημαντικό προπτική, προοπτική, λένε. Τώρα έγινε αυτό το απρόβλεπτο πράγμα. Δεν χωράει πουθενά. Είναι ατέριαστο στο σύστημα. Πού θα το βάλουμε αυτό. Τι να κάνουμε με αυτό. Τι αλλάζει για μας. Και αν πείτε ότι δεν έγινε. Πείτε ότι δεν έγινε. Τι αλλάζει. Αυτό λένε ξαφνικά λοιπόν πολλοί στη κυβερνητική αυτή συσκέψη. Εκπαιδευμένοι όπως καταλαβαίνετε στο πνεύμα ανθρώπων όπως π.χ. ο Kissinger. Κάποιοι διαφωνούν βέβαια. Αλλά σύντομα συμφωνούν όταν οι άλλοι τους λένε... Λοιπόν, εντάξει, μπορούμε να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε, να δούμε τι θα γίνει, αν θα γίνει, και βλέπουμε αργότερα τι θα κάνουμε και τι θα ανακοινώσουμε στον κόσμο. Και έτσι, φίλοι μου, το ζήτημα μένει απόρριτο και κλεισμένον το θυρών. Πρακτικά, αυτό θα γίνει και αυτό έχει γίνει. Το σήμα των εξωγήινων, όπως σας είπα, είναι ένα σήμα από το μαγικό κόσμο. Και αυτά σας τα λέω, στην προκειμένη περίπτωση, πολύ συγκεκριμένα, στο κείμενο με αυτό του 2007 ο μαγικός κόσμος Κανείς δεν ξέρει πως να το χειριστεί στο συμβατικό κόσμο αυτό το πράγμα Δεν έχει κανένα νόημα στο συμβατικό κόσμο Η εξωγήνη είναι κάτοικη του μαγικού κόσμου Και εδώ τώρα έχουμε μια εισβολή από τον μαγικό κόσμο στο συμβατικό κόσμο Αλλά δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία βέβαια Και άραγε πως χειρίζονται όλες τις άλλε. Βέβαια εκείνη τη νύχτα ο Σεφ Σώστακ άρχισε μία ρομαντική διάλεξη στην οποία βέβαια δεν έδωσε σημασία κανένας. Αλλά στο τέλος κάποιοι του είπαν ότι είναι ασφαλές να το ανακοινώσει το 2025. Εφόσον έτσι μεσολαβεί αρκετός χρόνος για να δουν τι θα κάνουν με όλο αυτό. Και όντω έτσι έγινε από ό,τι βλέπουμε. Ε, πολύ καταπληκτικό για να είναι αυτό που λέμε σύμπτωση. Άρα για τι σημαίνει σύμπτωση. Γενικά. Αυτή η νύχτα στο τη συνταξιδιώτος μου, την οποία μόλις διηγήθηκα φευγάλεα, είναι μια νύχτα στο μαγικό κόσμο. Είναι φανταστική, αλλά από ό,τι φαίνεται μπορεί να είναι πιο αληθινή από ό,τι νομίζετε. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και πάντα αναρωτιέμαι υπάρχει άραγε κανένα αυτή που να ακούει όντω αυτά που λέμε εκεί έξω. say Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιανουλάκης. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου στο μυστικό σκάφο μα και εκπέμπουμε εκεί κάτω στη σκοτεινή γη, στον πλανήτη Φυλακή, τι συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται από το Ιντερνετ Ρέτιο Αλμπίντο 14 κάθε Τρίτη στι 8. Σέτι, εξωγήινη είναι επαφή, μια διαστημική εξερεύνηση, είναι η, ε, το θέμα τη σημερινή μα εκπομπή. Και. Όπως καταλαβαίνετε ένα σήμα από το πουθενά, ένα Radio Nowhere δηλαδή, γιατί ονομάζουμε Radio Nowhere αυτή την κατάσταση την οποία ονομάζουμε κωδικά Radio Nowhere επειδή είναι ένας ραδιοσταθμός που εκπέμπει από το πουθενά. Δηλαδή ένας ραδιοσταθμός που κάνει δεν μπορεί να ανακαλύψει την πηγή του. Και γι' αυτόν τον λόγο το συνταφτίζουμε με το ε, μυστικό διαστημικό σταθμό που προσπαθούν οι δυνάμεις της σκοτεινής αρνητική παράδοξης να μας εντοπίσουν και να μας σταματήσουν αλλά δεν γνωρίζουν από πού εκπέμπουμε είμαστε καμφλαρισμένα σε τροχιά γύρω από τη γη σαν τον δορυφόρο εκείνο, τον Black Knight ή σαν το βαλίς του Φίλιπ Δίκ, έτσι και έτσι ε... κι εμείς. Και έτσι λοιπόν... Ένα τέτοιο σήμα από το πουθενά, από εκεί έξω, το οποίο είναι από έναν αξωκοσμικό παράγοντα. Όχι απλώς προέρχεται από το μαγικό κόσμο, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι που δεν σίγουρα, δεν είναι νορμάλ. Είναι σίγουρα παρανόρμαλ. Και έτσι πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται ότι ένα εξωγήινο σήμα είναι μια paranormal κατάσταση. Και για να μπορέσει να συζητηθεί στα επίπεδα του normal που τη δέχεται θα πρέπει να υποστεί κάποια επεξεργασία, θα πρέπει να περάσει μέσα από φίλτρα, θα πρέπει να του δοθούν ερμηνείες, θα πρέπει να γίνει διαχείρισή του και πώς θα ανακοινώσει ένα paranormal πράγμα εσύ ο διευθυντής του normal. Ε, όποιοι θέλετε να καταδεθείτε περισσότερο στον κόσμο του paranormal, σε αυτόν τον πραγματικό, βιωματικό κόσμο, στον οποίο έχουν αποδειχθεί Πάρα πολλά από τα ζητηματά του επιστημονικά και τις νέες επιστημονικές εξελίξεις αυτές τις αποκρύπτουνε. Μπορείτε να διαβάσετε το μεγάλο πακέτο πληροφορίας, μια μεγάλη έλλειψη στην ελληνική βιβλιογραφία που υπήρχε, που πρόσφατα την έχω ε, καλύψει με αυτό το βιβλίο, αυτό το γκώδες βιβλίο, το απόλυτο βιβλίο για το υπερφυσικό. paranormal. Μπορείτε να διαβάσετε το νέο μου βιβλίο και να το αποκτήσετε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν βάλετε στο Google περιοδικό Strange, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. Επισκεφτείτε το site του Strange και εκεί θα βρείτε βιβλία και το Paranormal, όπου μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα για όλες τις καταστάσεις του Paranormal. Μία από αυτές είναι, σας διαβεβαιώνω, η λήψη ενός εξωγήινου, προσέξτε, εξωγήινου Θα πρέπει να έχουνε Ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί πολύ και τεχνολογικά με το παρανόρμαλ για να μπορούν να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει κατά την άποψή μου. Ε, το σίγουρο είναι ότι τους έχουν. Γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες γι' αυτό και τα προγράμματα αυτά τα θίγω με λεπτομέρειες μεταξύ πολλών άλλων ζητημάτων στο βιβλίο μου για το παρανόρμαλ. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε μια περίοδο στην οποία οι ε, ραδιοαστρονομικές εξερευνήσεις έχουνε Απορρίψει, καταρρίψει πανηγυρικά τη θεωρία του Big Bang. Το καινούριο ε, ε, μεγάλο τηλεσκόπιο που έχουμε, το James Webb, που στην ουσία την σε ισχύ και ευαισθησία το Hubble, έχει καταφέρει να κοιτάξει στα βάθη του χρόνου, στα βάθη του σύμπαντος. Γιατί πρέπει να το δείτε έτσι, το σύμπαν που βλέπουμε από πάνω μας είναι χρόνο Επειδή ισχύει αυτή η ιστορία με τα έτη φωτός. Είναι χρόνος όταν το, τη νύχτα βλέπετε τα άστρα από πάνω σας, είναι μια φωτογραφία, διότι βλέπουμε το παρελθόν. Όλο το φως από το κάθε άστρο που βλέπετε, από τα εκατομμύρια άστρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή από τη γη εδώ, στο διάστημα από πάνω, ε, έχει εκπαιμπθεί κάποια στιγμή στο παρελθόν. Και τώρα μόλις φτάνει το φως αυτό εδώ. Άλλο ταξίδεψε για τέσσερα έτη φωτό. Άλλο ταξίδεψε για 8 λεπτά από τον ήλιο μας. Άλλο ταξίδεψε 10 έτη φωτός, 15, 20, 1000, 1 εκατομμύριο, 180 εκατομμύρια έτη φωτός. Δηλαδή έκανε αυτό το φως για να έρθει εδώ 180 εκατομμύρια χρόνια. Και λοιπά και λοιπά. Είναι ένα σύνολο μιας φωτογραφίας του παρελθόντος. Βλέπετε κάτι το οποίο μπορεί να μην υπάρχει. Είναι ένα οπτικό illusion μιας φωτογραφίας, ένα virtual reality που προκαλείται από ένα φωτογραφικό διόραμα το οποίο βλέπετε στον ουρανό. Είναι το παρελθόν. Πολλά από αυτά τα άστρα μπορεί να έχουν εξαφανιστεί. Αλλά το φως τους τώρα να έφτασε εδώ σε μας. Να εξαφανίστηκαν πριν από 10.000 χρόνια ε, και το φως που το οποίο έχ, έχει εκπαιμπεί από αυτά τα άστρα να ήταν πριν από 15.000 χρόνια. Πήρε 15.000 χρόνια να έρθει, αλλά στον διάμεσο το άστρο αυτό εξαφανίστηκε. Ε, δεν υπάρχει πλέον. Ή έγινε οτιδήποτε παράξενο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Στον ουρανό λοιπόν βλέπουμε μια φωτογραφία, βλέπουμε το παρελθόν. Όταν λοιπόν με ένα τηλεσκόπιο κοιτάμε πιο βαθιά στον ουρανό στην ουσία κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο διαμέσου του φωτός. Βλέπουμε δηλαδή πολύ μακρινά αντικείμενα τα οποία δεν είναι μόνο μακρινά σε απόσταση αλλά είναι μακρινά στο παρελθόν, στον χρόνο. Πόσα χιλιάδες, πόσα εκατοντάδες, πόσα χιλιάδες, πόσα εκατομμύρια χρόνια πίσω. Από τη στιγμή, λοιπόν, που δίνουν. Οι επιστημονιστές που προσπάθησαν να ψερβίρουν τη θεωρία του Big bang για να κατα... καταρρίψουν οποιαδήποτε ε, θεωρία του design ή του ε, intelligent design όπως το λένε ή τέλο πάντων του θεϊσμού όπως το λένε αυτοί και κλπ. Ε, έχουν φτιάξει όλη αυτή την ιστορία με το Big Bang το οποίο έχει προκύψει αρχικώ απλά από το γεγονός ότι διαπιστώνουμε ότι οι γαλαξίες και τα άστρα και τα λοιπά συνεχώς διαστέλλονται συνεχώς απομακρύνονται σαν να δίνουν την εικόνα δηλαδή μια έκρηξης που γίνεται σε slow motion φανταστείτε την και τα αντικείμενα τα οποία έχουν εξε, εξεράγει ας πούμε ταξιδεύουν κατά τη κα, κα, διάρκεια αυτής της έκρηξης <ΣΣ1> και έτσι λοιπόν σε όλη αυτή την ε, κατάσταση Μπαίνουν σε διάφορε θεωρίε που καταλήγουν στο σύνολό του, σε μια σύνθεση των θεωρών αυτών, να μιλάνε τόσα χρόνια για τον Big Bang. Δίνουν και μια ηλικία για το σύμπαν. Πάνθυμα με καλά, είναι γύρω στα 14-15 δισεκατομμύρια χρόνια. 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια υποτίθεται ότι είναι η ηλικία τη γη μα. Και ε, αυτή τη στιγμή, με το τηλεσκόπιο Hubble, κοιτάνε πίσω στο παρελθόν και φτάνουν στο σημείο να κοιτάξουν τη στιγμή του Big Bang. Και καθώ κοιτάνε 14 και δισεκατομμύρια χρόνια πριν, αντί να δούνε τίποτα ή να δούνε ίχνη απλώς γαλαξιών ή νεφελωμάτων που πάνε να σχηματιστούνε καθώς περνάει ο χρόνος από το Big Bang, βλέπουν ολοκληρωμένους μεγάλους γαλαξίες που σημαίνει δύο πράγματα, είτε το Big Bang δεν ισχύει, δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα ποτέ και καταρρίπηται η θεωρία του Big Bang, είτε... Αυτό το Big Bang, το οποίο έχουν υπολογίσει, με, υποτίθεται με μεγάλη επιστημονική λεπτομερία ακρίβεια και φτάνουν ακόμα να δηλώσουν και το χρόνο που έχει γίνει, έχει γίνει πολύ πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πιο πριν. Το οποίο όμω, αν βγει έξω από τα χρονικά πλαίσια, καταρρύπτει όλου του τρόπου και τι μεθόδου που έχουν κάνει τι έρευνε αυτέ και τι θεωρίε αυτέ. Και έτσι, είτε με τη μία είτε με την άλλη περίπτωση, καταρρύπτεται πανηγυρικά η θεωρία του Big Bang, ακριβώ εξαιτία τη χρήση τηλεσκοπ... ραδιοτηλεσκοπίων και τηλεσκοπίων. Αυτό βέβαια έχουν φτάσει σε σημεία που προσπαθούν να το παρεμποδίσουν να κυκλοφορήσει πολύ, να το παρεμποδίσουν να συζητήσει πολύ. Αλλά δεν τα καταφέρνουνε, η φωτεινή θετική παράταξη ε, που πάντα ήταν εναντίον του Big Bang ε, ήδη το επαναλαμβάνει παντού όπως το κάνω και εγώ τώρα και βλέπουμε ότι είχε δίκιο, για παράδειγμα, ένα από τους πατέρες της σύγχρονης αστρονομίας και από τα ηγετικέ μορφές της φωτεινής θετική παράταξης στο Μυστικό Πόλεμο είχε δίκιο ο Σερ Φρέντ Χόιλ. Δείτε... Τη θεωρία που αντιπρότεινε ο Σερ Φρέτ Χόιλ εναντίον του Big Bang και εκεί θα βρείτε την αλήθεια για το τι συμβαίνει ακριβώς από το κέντρο της φωτεινής θετική παράταξης στον μυστικό πόλεμο. Ε, η ε, φάση λοιπόν που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι και άλλα που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα όλα αυτή η ιστορία με τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια που υποτίστε, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρο του σύμπαντος ήδη επίση έχει καταρ δεν ισχύει, δεν υπάρχει η σκοτεινή ηλία αυτή. Ήταν θεωρητικό πράγμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή καταρριφθεί. Ενώ ταυτόχρονα έχουν αποδειχθεί τα μαθηματικά και τα πάντα των παράλληλων κόσμων από την ομάδα του David Deutsch και λοιπά. Τα, τα αναφέρω αυτά με λεπτομέρειες, ας πούμε, για παράδειγμα στο βιβλίο μου για το paranormal. Ταυτόχρονα η SpaceX του Elon Musk όλο και κάνει περισσότερες πρωτοπορίες φαίνεται ότι αυτή είναι η γραμμή την οποία θα ακολουθήσουμε για να εξερευνήσουμε ε, το κοντινό μας διάστημα οι δραστηριότητα του Elon Musk και της SpaceX η οποία SpaceX έχει ξεπεράσει κάθε ε, προσδοκία θα είχαμε ήδη βάλει στον Άρη θα βρισκόμασταν ήδη στον Άρη αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αν δεν έχει μεσολαβεί σε αυτό το διάστημα των 2-3-4 ετών του προβλήματο τη επιδημία του κορονοϊού εμείς στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Strange νούμερο 176 τότε είχαμε ανακοινώσει με όλες τις λεπτομέρειες τι επρόκειτο να κάνει η SpaceX και ο Elon Musk, πώς θα πηγαίναμε στον Άρη ακριβώς, με ποια τεχνολογία, με ποιο τρόπο, τι κινδύνους θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα πάντα α πούμε με το ταξίδι στον Άρη αφιέρωμα που κάναμε στο περιοδικό Strange. Τώρα η SpaceX ε, ανανεώνει συνεχώς τα διαστημόπλια, να πούμε ότι επί τόσο πολλά χρόνια δεν είχαμε ποτέ διαστημόπλιο. Δεν είχαμε ποτέ αυτό που εμφανιζόταν σε τενίες επιστημονικής φαντασίας και σε μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, ένα διαστημόπλιο. Φανταστείτε κάτι σαν το Enterprise ή κάτι σαν το διαστημόπλιο στο Alien κλπ ή στο α, Star Wars ξέρω εγώ. Δεν υπήρχε ποτέ ένα τέτοιο πράγμα. Είχαμε απλώ κάποιε διαστημικέ κάψουλε, τι οποίε εκτοξεύαμε με ένα πύραυλο. Και είχαμε απλώ τα διαστημικά λεωφορεία, δηλαδή κάποια αεροπλάνα ισχυρής, ε, ε, ε, ε, ε, ισχυρών δυνατοτήτων που μπορούσαν να μπουν σε τροχιά. Αυτό είναι όλο. Δεν είχαμε δηλαδή ποτέ ένα διαστημόπλιο... για να ταξιδέψει τον πλανήτη μα σε έναν άλλο πλανήτη. Για πρώτη φορά το πρώτο διαστημόπλιο δημιουργήθηκε από την SpaceX τα πρώτα τα λεγόμενα Falcon που αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στο Falcon 9 και πλέον το Starship, το οποίο είναι κανονικό διαστημόπλιο και μάλιστα είναι διαστημόπλιο το οποίο είναι, ε, ε, δεν είναι μιας χρήση. αλλά μπορεί να επιστρέψει, να ξαναφορτώσει κόσμο, να ξαναφύγει, να ξαναεπιστρέψει κλπ. κλπ. Όπως ακριβώς στις ταινίες επιστημονικής φαντασία. Ένα κανονικό ταξιδιωτικό σκάφος, το οποίο το Starship είναι τόσο ογκώδες το οποίο μπορεί να χωρέσει μέσα... Ε, ίσως και χίλιου αστρονάφτες Μπορεί και παραπάνω. Ή αντίστοιχα, αν διαθέσει το χώρο του αλλιώ, να πάρει πολύ μεγάλο κάρκο. Πολύ μεγαλ, μεγάλη μεταφορά να κάνει. Πολλών τόνων. Με λιγότερο προσωπικό, α πούμε. Να πάρει, ξέρω 100 αστρονάφτες και το υπόλοιπο να είναι προμήθειε. Για να μπορεί βέβαια να τροφοδοτήσει με ανθρώπου και υλικό μια απικία στον Άρη. Τα στάρσιτ αυτά, αυτή τη στιγμή, αυτέ τι μέρε που μιλάμε, σήμερα συγκεκριμένα. Κάνανε μια καταπληκτική καινούρια πρωτοπορία... η SpaceX. Ε, επέστρεψε ένα Starship... το οποίο το είχαν στείλει και έξω... για δοκιμαστική πτήση. Ε, επέστρεψε, έκανε το Ριέντρι προς τη Γη... και έκανε την προσγείωσή του... Ε, με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επαναχρησιμοποιούμενα δηλαδή. Με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ερχότανε με μια ταχύτητα... η οποία περίπου ξεπερνούσε... Ε, την ταχύτητα του ήχου... και μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που ξεκίνησε η, η επανίσοδος του κατάφερε να χαμηλώσει την ταχύτητά του σε, μερι, σε περίπου ε, ε, 300 νομίζω χιλιόμετρα την ώρα 250 και στα τελευταία 150 μέτρα να χαμηλώσει την ταχύτητα τόσο πολύ ώστε να μπορέσει να προσγειωθεί κάθετα το θέμα είναι ότι προσγειώθηκε ανάμεσα σε δύο στηρίγματα Δηλαδή καταλαβαίνετε όχι απλώς προσγειώθηκε όπως σε κάποιο συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο ή, σε, ή όπως το φτάσανε στην πρωτοπορία σε μια μικρή πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα για παράδειγμα, ε, χωρίς πρόβλημα, αλλά αυτή τη φορά προσγειώθηκε ανάμεσα σε δύο στύλες που το συγκρατούν. Δηλαδή σε έναν πολύ περιορισμένο χώρο ανάμεσα σε δύο στήλε, επάνω σε μια πλατφόρμα. Προσέξτε τώρα όμως, αυτή η πλατφόρμα όμως 7 λεπτά νωρίτερα καθώς πλησίαζε το, το Starship απογειώθηκε η πλατφόρμα. Συνάντησε η πλατφόρμα αυτή το Starship καθώς κατέβαινε προσγειώθηκε στον αέρα επάνω της ανάμεσα από δύο στήλες που, με τις οποίες κλειδώθηκε εκεί πάνω και επίτε αυτή η πλατφόρμα προσγειώθηκε σε ένα συγκεκριμένο ε, ε, προεπιλεγμένο σημείο. Δηλαδή, μιλάμε ότι οι μηχανικοί τη SpaceX έχουν κάνει κάτι το οποίο είναι απίστευτο θαύμα. Κανένα μέχρι τώρα δεν πίστευε ότι θα μπορούσαν τέτοια πράγματα να γίνουν. Όχι μόνο πλέον έχουμε διαστημόπλια, αλλά μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα πολύ μεγάλη ακρίβεια, που πλέον όπω καταλαβαίνετε έχουν φτάσει σε επίπεδο science fiction. Ε, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτά που διαβάζαμε ω νέοι, εμεί τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι, στις, ε, στα βουλία επιστημονική φαντασία. Ε, Βέβαια αυτό τώρα ξαφνικά η πλατφόρμα αυτή και το σύστημα των Starships όχι μόνο έχουν διπλάσια ή και τριπλάσια ισχύ και ταχύτητα και ισχύ και ταχύτητα από τους πυράβλους Σάτουρν που χρησιμοποιήθηκαν για παράδειγμα στο πρόγραμμα Απόλλων Απόλλων 1 έως Απόλλων 17 όχι μόνο είναι διπλάσια και τριπλάσια η και τριπλασια ισχυ και ταχυτητα και ισχυ και ταχυτητα απο τους πυραβλους σατουρν που χρησιμοποιηθηκαν για παραδειγμα στο προγραμμα Apollo, Apollo 1 εως Apollo 17 οχι μονο ειναι διπλασια και τριπλασια η του και η ταχύτητά του αλλά τα starship αυτά έχουν μειώσει κατά τουλάχιστον 5 ή και 10 φορές το κόστος αυτού του πράγματος των πυράβλων γενικώ. Μάλιστα, το Falcon 9 και η σειρά Falcon έχει μειώσει την τιμή δηλαδή αυτών των πραγμάτων κατά 15 φορές πιο κάτω, αφού η NASA πλέον έχει εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια δημιουργίας σκαφών και εξαρτάται απόλυτα από τις, από τις SpaceX εξαιτίας του, του τόσο χαμηλού κόστους και της μεγάλης ακρίβειας την οποία παρουσιάζουν. Απόδειξε ότι πήγαινε να την ανταγωνιστεί η Boeing, φτιάχνοντα ένα ε, διαστημικό σκάφο το οποίο κατάφερα να κάνουν συμβόλαιο με την NASA και να πάνε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, γιατί αποκλειστικά στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από την πλευρά των Αμερικανών, μέχρι τώρα πηγαίνει μόνο η SpaceX. Και η Boeing πήγαν να του τη βγούνε και ανεβάσαν αυτού του δύο αστροναύτε, τη Σουνίτα Γουίλιαμ και τον Μπούτσκα, όπω λέει το επώνυμο, το ξεχνάω, και τους, ε, και, ε, και απάκτησε πρόβλημα. Ε, η σύνδεση που κάνανε και με αποτέλεσμα να μείνουν εκεί πάνω αυτοί βέβαια δεν έχουν μείνει μόνοι τους ο, ο, ο διεθνής διαστημικός σταθμό χωρίζεται σε κάψουλες μεγάλες τεράστιες κομμάτια που η κάθε μια τους α, α, α, α, α, α, ανήκει σε μια χώρα και έτσι υπάρχει το, το ρωσικό κομμάτι το κινέζικο κομμάτι οι Κινέζοι έχουν κάνει δικό τους διαστημικό σταθμό πάνε και για δεύτερο τώρα και μάλιστα από ό,τι βλέπετε δεν το πολιτιζητάει κανένας τι συμβαίνει με τους ήδη σχεδόν δύο ε, διαστημικούς σταθμού των Κινέζων. Ε, τόσο μας αποκρύπτουν, μας αποκρύπτουν ακόμα και λεπτομέρειες για έναν υπαρκτό διαστημικό σταθμό εκεί πάνω που είναι ο Κινέζικος. Εν πάση περιπτώσει οι Κινέζοι έχουν και κομμάτι μέσα στο διεθνή διαστημικό σταθμό. Και οι Ρώσοι και οι Ιαπωνέζοι και, άλλοι, και οι Γάλλοι. Ε, οι, νο, αν δεν κάνω λάθο, οι Αμερικανοί έχουν δύο μεγάλα κομπάρτνε. Εκεί λοιπόν υπάρχουν και άλλοι Αμερικανοί αστροναύτε και επιπλέον στα υπόλοιπα κομπάρτνε υπάρχουν και άλλοι αστροναύτε. Δεν είναι μόνοι του οι Σουνίτε, ο και ο Σινοδό τη, ε, που του έχουν παρουσιάσει σαν αβαγού στο διάστημα κτλ. Ε, λοιπόν, ε, κατάφεραν λοιπόν μετά αφού ακούσαν αυτού του παράξενου χτύπου να ακούγονται, του άκουσα κι εγώ σε ηχογράφηση που ήταν σαν κάποιου. Καθώ είναι κουμπωμένο αυτό στο, στο compartment του διαστημικού σταθμού, είναι άδειο. Και αυτοί από μέσα ακούγανε από το σκάφο κάτι γρδούπους, κάτι χτύπου, απίστευτο, συνεχή. Του άκουσα μάλιστα, ήταν σαν κάποιο να υπάρχει, ενώ δεν υπάρχει κανένα μέ στο σκάφο αυτό, το οποίο έχει κουμπώσει εκεί, το, ο οποίο να έχει πάρει ένα σιδηρολωστό και να βαράει το τοίχωμα. Τόσο, σε καμπάνε. Λοιπόν, το οποίο έμεινε αναπάντητο. γιατί ποιον προκαλούνταν αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα διαστημικό σκάφο τη Boeing που πήγε να ανταγωνιστεί της SpaceX και ήταν, ήταν η πρώτη της δοκιμή. Ε, ε, χάλασε λοιπόν αυτό, αποφασίσαν ότι δεν μπορούν να γυρίσουν με αυτό, στο τέλος το τηλεκατευθύναν το, το να γυρίσει πίσω, το, καταφέραν και το γυρίσαν, το ρίξαν στον ελληνικό αν δεν απατώμε. Ε, αλλά δεν θα ήταν ασφαλής η πτήση για του ε, ε, αστροναύτες. Με αποτέλεσμα να να καταφυγιστούν όλα τα σχέδια τη Boeing. Αυτή τη στιγμή δεν θέλει ούτε να ακούσει για την Boeing η NASA μετά από αυτό που έγινε. Και μάλιστα προ ντροπή του κιόλα, <χεχε> ανέλαβε την επιστροφή των αστροναυτών αυτών ε, στη γη η SpaceX. Ε, Απλώ πρέπει να περιμενουμε τωρα τώρα, δύο-τρει μήνε, α πούμε, για να πάει η αποστολή τη SpaceX να του μαζέψει. Λοιπόν, έχει προχωρήσει πολύ μπροστά η SpaceX και μάλιστα σήμερα, σήμερα ή χτε έγινε από τη SpaceX εκτόξευση ενός ιστορικού σκάφους το, το περιμένουμε δεκαετίες να γίνει αυτό το πράγμα την εκτόξευση του Europa Clipper της NASA ενός σκάφους που το ανέλαβε η SpaceX να το εκτοξεύσει το οποίο θα ταξιδέψει στον δορυφόρο Ευρώπη του Δία ε, ε, όλοι εμείς οι λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας θυμόμαστε και των ταινιών και των βιβλίων θυμόμαστε τον Άρθρου Κλάρκ και την Οδύσσια του Διαστήματος 2001, 2010 κλπ και το σύνθημα που υπήρχε εκεί που έλεγε All these worlds are yours except Europa Attempt no landings there όλες αυτή η κόσμοι είναι δική σα εκτός από την Ευρώπη Μη προσπαθήσετε να, προ, να προσγειωθείτε εκεί Λοιπόν η Ευρώπη λοιπόν έχει διαπιστωθεί ότι έχει ένα στρώμα πάγου αυτός ο δορυφόρος του Δία και κάτω από τον πάγο, χιλιόμετρα κάτω από τον πάγο υπάρχει ένας ολόκληρος ωκεανός ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα 99% περιέχει ζωή και προσπαθούν να βρουν τρόπο να τρυπήσουν με, ίσως με οβίδες ή άλλο πράγμα τον πάγο και να κατεβούν σε αυτόν τον ωκεανό της Ευρώπης σε μια απίστευτη εξερεύνηση που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας και να βρούνε τη ζωή που υπάρχει μέσα στον ωκεανό αυτών της Ευρώπης ε, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι κανονικό νερό, αλμυρό ή όχι, το ερευνούν αυτή τη στιγμή και στέλνουν τώρα σαν τελευταία κίνηση για την εξερεύνηση του δορυφόρου της Ευρώπη του Δία, στέλνουν αυτό το Europa Clipper, το οποίο κάνει την πρώτη από κοντά εξερεύνηση της κατάστασης εκεί, σαν προετοιμασία για την επόμενη επιστολή που θα μπει στον ωκεανό αυτών ε, Προηγουμένως πριν αρκετά χρονιά στα 90's είχε περάσει από εκεί πέρα το, το, το διαστημοσκάφος Γκαλιλαίο το οποίο είχε δει την όλη κατάσταση εκεί και συνέχισε και αλλού μετά. Και τώρα στέλνουν το Europa Clipper αποκλειστικά για την Ευρώπη μετά από τόσα πολλά χρόνια το περιμένουμε από τη δεκατία του 90 δηλαδή να το κάνουν με τις δυνατότητες που απέκτησε η SpaceX. Θα πάει εκεί θα ελέγξει τα πάντα, το πάχος του πάγου, το είδο του νερού, τα αυτά, τα διάφορα γεωλογικά και άλλα που έχουν προγραμματίσει να διερευνήσει, έτσι ώστε να μπορέσουν με τα στοιχεία που θα φέρει από εκεί να σχεδιάσουν την αποστολή διείσδησης στην Ευρώπη. Αυτό μάλιστα είναι το όραμα, μεταξύ άλλων, του James Κάμερον, του μεγάλου αυτού σκηνοθέτη του κινηματογράφου, που μας έχει δώσει το Τιτανικό, ε, που μας έχει δώσει ξέρω εγώ το, ε, το Aliens, ε, το Avatar, ε, και πολλές άλλες, το Terminator και πολλές άλλες ταινίες. Τον είχαμε στο τελευταίο τεύχος το 176 του Strain σε αποκλειστική μεγάλη συνέντευξη, όχι τόσο για το ρόλο του ως κινηματογραφικός σκηνοθέτη, όσο για το ρόλο του ως εξερευνητής. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, Τρει άνθρωποι στο παρελθόν έχουν πάει μόνο. Που κατέβηκε με τα δικά του βαθυσκάφη στο Μαριάννα Τρέντ, δηλαδή στο ρήγμα των νήσων Μαριάνε, στον Ειρηνικό, που είναι ε, το βαθύτερο σημείο των πυθών του πλανήτη. Ε, είναι ο μοναδικό άνθρωπο που έχει πάει εκεί μετά του τρει πρωτοπόρου που πήγαν πριν από πολλά χρόνια. Ε, έχει κάνει μια καινούργια τεχνολογία βαθυσκαφών, που είναι τα βαθυσκάφη τα πιο ισχυρά, τα πιο καλά, τα πιο wow, τα οποία πηγαίνουν σε μεγαλύτερο βάθο, τα οποία πρώτη φορά τα χρησιμοποίησε. Στο, για, να, για να φιλμάρει το να ναυάγιο του Τιτανικού ε, δεν ήταν ένα παπασκάφι του James Κάμερον αυτό το πρόσφατο που είχε καταστραφεί που, είχε, που σκοτώθηκαν οι άνθρωποι αυτού δεν είναι έτσι αυτά τα έχει αναπτύξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια παλιά ταινία του James Κάμερον που λέγεται The Abyss η, η για μια επα... επαφή με εξωγήνους στον ωκεανό, μέσα στο βυθό, την οποία πρέπει να δείτε και στην οποία παρουσιάζει εκεί από τότε ακόμα, αρχές του 1990, τέλειο 80, ε, τις τεχνολογίες αυτές που είχε από τότε ο Τζέιμς Κάμερον. Με τα παθησκάφη και με τις στολές, τις ειδικές που μπαίνει νερό μέσα και αναπνύσεις μέσα στο νερό και άλλα πολλά περίεργα. Λοιπόν, πολλά πράγματα μα είπε σε αυτή τη συνέντευξη, λοιπόν, στο Strange για όλα αυτά, το Πάθος του είναι να πάει στην Ευρώπη και μάλιστα είναι διεθυμένος που δίνει δισεκατομμυριούχος να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου αυτός την αποστολή στην Ευρώπη να, και να πάει αυτός με τα δικά του βαθισκάφι και να είναι μέσα στα πληρώματα που θα κατεβούν μέσα στον ωκεανό της Ευρώπης. Τώρα αν αυτά περιοκεανό σα φαίνονται περίεργο υπάρχουν αυτή τη στιγμή παλιά δεν μας λέγανε καν ότι υπάρχει νερό ή οποιαδήποτε ένδειξη για συνθήκες ζωής στο ηλιακό μας σύστημα. Πλέον αυτά έχουν απορριφθεί επανελυμμένως τα πράγματα που μαθαίναμε στο σχολείο στους δεκαετία του 70 και του 80. Η, ε, ε, παντού υπάρχουν υπόγειοι ωκεανοί. Έχει ανακαλυφθεί ένας υπόγειος ωκεανός στον Άρη. Ε, έχει ανακαλυφθεί υπόγειος ωκεανός... Ε, σε, σε δορυφόρου του Δία και επίση σε δορυφόρου του Κρόνου, έχουν βρει υπόγειο ωκεανό πρόσφατα στον Πλούτονα και στην, άλλα, στο άλλο αυτό ουράνιο σώμα κοντά στον Πλούτονα, στη Δήμητρα. Και, και παντού, μέχρι και στη Σελήνη, έχουν βρει νερό. Και δεν αποκλείεται να υπάρχει και υπόγειος. Λοιπόν, Έτσι λοιπόν, μιλάμε εδώ για ένα υπόγειο ωκεανό, τώρα κάτω από πάγου σε αυτή την περίπτωση, και για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό που πειραματίζονται με τέτοια πράγματα στην Ανταρκτική και στον Βόρειο Πόλο. Ε, με, σε, με το λένε, πρόβες ας πούμε του πώ θα μπουν μέσα στους πάγους ε, και έτσι λοιπόν η SpaceX έχει προχωρήσει πάρα πολύ και επίσης είμαστε πλέον σε ε, δυνατότητα να παρακολουθούμε λεπτομερώς την ηφαιστιακή δραστηριότητα που υπάρχει στο φεγγάρι του Δία ΙΟ στην ΙΟ υπάρχουν πάρα πολλά ηφαίστια ενεργά τα οποία αυτή τη στιγμή εκρηγνύονται. Και παρακολουθούμε με λεπτομέρειες κάτι που δεν είχαμε ανακαλύψει ποτέ πιο πριν. Η φέστεια σε έναν άλλο πλανήτη, σε ένα άλλο ουράνιο σώμα εκτός του δικό μας. Στην ιό του Δία. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και πάντοτε αναρωτιόμαστε υπάρχει κανείς εκεί έξω, είτε μας ακούει, είτε όχι. Almighty, won't you open those gates Bring me home to get out of this place Cause I've been walking lonely For just a little while And everyone I love's within the clouds Help me out I know it ain't Sunday But someday I will find my way home Come Monday I will know which direction I may roam Then it's etched in stone Just lead me home As a little baby My mama, she cradled me, tried to keep me from the world, but I grew up, yeah, I grew up, and I hope I grew hear me Can you hear what I got I need a way to make my way. So το μυστικό διασημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Όπως κάθε τρίτη στις 8 έτσι και σήμερα, ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ σε σύνδεση με όλους εσά που το Radio Nowhere και το Άρωτο κολέγιο το έφερε έτσι ώστε να παρακολουθείτε αυτές τις συχνότητες. Είστε επιλεγμένοι από αυτό. Αναμεταβίδονται οι συχνότητες μας αυτές από το Internet Radio Albedo 14. Εξωγή είναι επαφή και το μυστήριο του διαστήματος. Πολλοί άνθρωποι που τα ακούν όλα αυτά ίσως τα συνδέουν με εξωγήινες επισκέψεις εδώ στη γη. Ίσως έχει συμβεί αυτό στο πολύ πολύ μακρινό παρελθόν. Πάντως όλα αυτή η UFO δραστηριότητα, εγώ και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι που παρακολουθούμε πολύ στενά επί πάρα πολλά χρόνια την ουφολογία έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για εξωγήινους αλλά για τους λεγόμενους όπως έχουν ονομαστεί Ultra -terrestrials, που προέρχονται από έναν παράλληλο κόσμο το δικό μας από μια άλλη διάσταση το όπως θέλετε είναι μια άλλη συζήτηση την οποία έχω κάνει επανειλημμένως εδώ μιλάμε τώρα για μια επαφή ε, με εξωγήινους που μπορεί να γίνει διαστρικά και το ξαναλέω μπορεί να έχουμε δεχθεί την επίσκεψή τους στο παρελθόν στην αρχαιότητα και να φύγανε είναι ακόμα εδώ ή μπορεί να έχουν αφήσει κάποιο τεχνούργημα να μας παρακολουθεί σε τροχιά είτε γύρω από τη γη, είτε γύρω από τη σελήνη, είτε στη σελήνη. Εμπάς περτώσει, είναι μεγάλη η φιλολογία που υπάρχει για την παρακολούθηση των εξωγήνων οργασυμάτων, η οποία πλέον έχει γίνει πραγματικότητα και απλώς συζητάμε στην ανακοίνωση που περιμένουμε, που όπω φαίνεται θα γίνει πολύ σύντομα, εάν... Θα το ε, ανακοινώσουν κανονικά ή αν θα πούνε ότι ναι, μαι, έχουμε βρει κάποια σήματα, αλλά τελικά είναι γη εινη προέλευση. Για να μπορέσουν να διασκεδάσουν όλη τη φημολογία που έχει διαρρεύσει και όλου αυτού του ακόμα και επιστήμονε που μιλάνε για αυτή την κατάσταση. Εγώ, στο παρελθόν, είχα ακούσει μια συζήτηση, αυτό αρκετά μακρινό παρελθόν, μια συζήτηση που κάνανε Ρώσοι αστροφυσικοί που υποστήριζαν ότι έχουν λάβει και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι το σήμα ενό εξωγεινού πολιτισμού που πεθαίνει. Δηλαδή, ενό εξωγήινου πολιτισμού που βρίσκεται σε ένα πλανήτη, ο οποίο καταστρέφεται, ο πλανήτη, τέλο πάντων δεν θυμάμαι το σενάριο τώρα για πιο λόγο, και που στέλνουν SOS σήματα. Και για τη στεναχώρια που υπήρχε, α πούμε, τότε μπορούμε να βοηθήσουμε, είναι πολύ μακριά. Ε, και παρακολουθούσαμε δηλαδή τι αγωνιώδει εκκλήσει ενό εξωγήινου πολιτισμού που έστελνε SOS, καταστρεφόμαστε, βοηθήστε μα αν μα ακούτε. Ε, αυτή η Ρώση λοιπόν, αυτή η ρωσική ομάδα, είχε κάνει αυτή την αποκάλυψη. Ίσως επανέλθω κάποια στιγμή με κάποιο κείμενο ή με κάποια εκπομπή, θυμηθώ περισσότερες λεπτομέρειες και μπορεί να σχετίζεται αυτή η φάση με αυτή τη σειρά ε, ραδιοσημάτων που έχουν πάρει από κάποιον εξωγήινο πολιτισμό στο Προξίμα Μπ. Ε, μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα, οι περισσότεροι επιστημονιστε αρνούνταν την ύπαρξη εξωγήινων, όπως σίγουρα οι παλιότεροι από εσα το θυμάστε, και έχετε τραβήξει τα πάντηνα με το να συζητάτε το ζήτημα, καθώ τους βρίσκατε όλου αυτού και τα τσιράκια του και του επηρεασμένου από αυτού μπροστά σα, να σα λένε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Είμαστε μόνοι μας. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, εγώ είχα παρακολουθήσει μια επιστημονική διάλεξη σε ένα κλαμπ, ειδικό κλαμπ. Στο οποίο ο μιλητή υποστήριζε ότι το σύμπαν είναι κενό από ζωή και ότι υπάρχουν άπειροι πλανήτε εκεί έξω, του οποίου πρέπει να διεκδικήσουμε και ότι μα αντιστοιχεί ο καθένα για τον καθένα μα και ένα πλανήτη. Δηλαδή ο πλανήτης Παντελή, ας πούμε. Να τον πάρω εγώ για πάρτι μου. Ε, και ότι πρέπει ας πούμε να πάμε να τους διεκδικήσουμε ας πούμε να γίνει δική μας. Γιατί είμαστε εμείς οι μόνοι στο σύμπαν. Άκου, άκου να δεις. Λοιπόν μιλάμε για τέτοια μεγαλομανία τώρα. Λοιπόν το θυμήθηκα τώρα αυτό χαρακτηριστικά. Λοιπόν ε, που υπήρξε ακροατή μια τέτοια ομιλίας. Από κάποιον ειδικό άνθρωπο. Επιστήμονα. Λοιπόν καθηγητή. Η δεν θέλω τώρα να πω ονόματα, τηλέφωνα κτλ. Η φάση λοιπόν αυτή είναι υποστήριζα να δεν υπήρχαν. Μετά κάποια στιγμή αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι ναι, υπάρχουν, και μάλιστα αναγκάστηκαν μέχρι τώρα να παραδεχτούν ότι όχι απλώ υπάρχουν, αλλά είναι εκατομμύρια έξω γίνει πολιτισμοί και έξω. Αλλά οι αποστάσει, και έχουν δίκιο σε αυτό, οι αποστάσει είναι τόσο τιτάνιε που ναι, δεν υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή παρά μόνο με σήματα, αν και γίνεται με κάποιου κοντινού. Ε, και ότι τα ταξίδια, τα διαστρικά είναι τεράστια δεν μπορούν να γίνουν. Αν γίνουν μπορούν να γίνουν μόνο από αυτούς σε ειδικές περιπτώσεις που είναι τόσο αναπτυγμένος πολιτισμός τύπου 3 κλπ και λοιπά, και, λοιπά. και αυτό το concept με τους πολιτισμούς τύπου 1, 2, 3 κλπ που στον πολιτισμό τύπου 3 είναι σε επίπεδο θεώνας μπορούν να, να, να μετατρέπουν τους ήλιου σε ό,τι θέλουν. Ε, και πολλές θεωρίες υπάρχουν γύρω από όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να ισχύει, ε, το σίγουρο είναι ότι ε, υπάρχει μία πολύ σοβαρή ιστορία που παίζεται αυτή την εποχή, τα τελευταία χρόνια, με αυτήν την λήψη εξωγήινων σημάτων από τον προξήμα Μπίτου και κενταύρου. Είναι σοβαρή ιστορία αυτή, την έχω διερευνήσει όσο μπόρεσα και βλέπω ότι είναι σοβαρή. Δεν μπορώ να ξέρω βέβαια. Ακούμε ό,τι μας λένε οι, διαρροές, οι, οι μυστικές ομάδες στο μυστικό πόλεμο και η διησιογραφία η οποία παρεμποδίζεται. Δεν μπορώ να ξέρω όλες τις λεπτομέρειες. Θα φανούν όμως μπορούμε να καταλάβουμε πολλά από τις επόμενες σκηνήσεις που θα γίνουν. Φίλοι μου, συνταξιδιώτες μου Αναπόφεκτα κάποια στιγμή εμείς η επόμενη γενιά ή η μεθεπόμενοι θα δεχθούμε Τέτοιε επαφές με εξωγήινους με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο αυτή τη στιγμή από τη δική μας πλευρά το μόνο που βλέπω εγώ εγώ προσωπικά και αν το ψάξει κανείς θα συμφωνήσει μαζί μου η μόνη περίπτωση που έχουμε αυτή τη στιγμή πέρα από τα Starships και αυτά της SpaceX με τα οποίε πολύ σύντομα μέσα στα επόμενα χρόνια το πολύ μέχρι το 2028 θα έχουμε εγκαταστήσει απικία στον Άρη ε, πετυχημένοι κατά την άποψή μου θα τα καταφέρουν. Ε, οι λεπτομέρειε α πούμε θα επανέλθω mm. με αυτό το ταξίδι που χρειάζεται στον Άρη έχω γράψει και αυτό το μεγάλο άρθρο στο τελευταίο στρέιντ νούμερο 176 ε, αλλά θα πάρω και τα στοιχεία από εκεί για να τα συζητήσω η, η μόνη περίπτωση πέρα από τις προσπάθειες της SpaceX που βλέπω και τον επικισμό του Άρη και την περαιτέρω διερεύνηση με καινούργια δεδομένα της σελήνης με το πρόγραμμα Artemis που επίσης εξατάται από την SpaceX 100% και βλέπω επίσης και κάποιες καινούργιες κινήσεις που θα γίνουν ή γίνονται ήδη προς την Αφροδίτη που τα πράγματα στην Αφροδίτη από τη φαίνεται δεν είναι ακριβώς όπως μας τα λένε τόσο καιρό αλλά αυτό είναι, είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης είναι μεγάλη συζήτηση για την Αφροδίτη λοιπόν και βέβαια και όλη αυτή η ιστορία με τα φεγγάρια του Δία και του Κρόνου η... Uh, φάση που βλέπω εγώ από πλευρά μας πέρα από όλα αυτά είναι τα λεγόμενα solar sails, τα λεγόμενα ηλιακά πλοία, ηλιακά πανιά. Τι είναι αυτό θέλει συζήτηση, το έχω ξανασυζητήσει, είναι μια, η τελευταία ας πούμε κίνηση μηχανολόγων, μηχανικών που έχουν σκεφτεί αυτό το καταπληκτικό πράγμα το οποίο φαίνεται απόλυτα λειτουργικό. Δυστυχώ, δεν ξέρουμε τι πρόβες έχουν κάνει ακριβώς για αυτό το πράγμα, είναι απόρριτα αυτά, δεν συζητιούνται. Και όπω τα περισσότερα για τα διαστημικά προγράμματα δεν συζητιούνται, να μην Πρέπει να μαθαίνουμε, κατά την άποψή μου, περίπου μόνο το 10 με 15% από το τι παίζεται με τα διαστημικά προγράμματα γενικώς. Τι κάνουν, τι ξέρουν, τι ανακαλύπτουνε. Και έτσι λοιπόν ξέρω αυτή την ιστορία με τα solar sails. Δηλαδή τι είναι αυτό, είναι φανταστείτε ένα μικροσκοπικό μηχάνημα θα μπορούσε να είναι σε επίπεδο μεγάλης πλακέτας, όπως είναι μια πλακέτα υπολογιστή, ραδιοφόνου, ε, το οποίο ας πούμε κάτι μικροσκοπικό σε σχέση με τα σκάφη που στέλνουν τα ρομποτικά. Το οποίο να ξεδιπλώνει, καθώς θα εκτοξευθεί, να ξεδιπλώνει ας πούμε solar sales, δηλαδή ηλιακά πλέγματα, να αναδεχθεί δηλαδή ενέργεια από τον ήλιο. Και να το στοχεύσουμε από τη γη στα solar sails επάνω με λέιζερ. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα να εκπέμπουμε σε πολύ πολύ μεγάλε αποστάσει λέιζερ, το οποίο ταξιδεύει με την του φωτό. Και έτσι να, ε, αυτά τώρα, τα solar sails, παίρνουν ενέργεια ή θερμότητα από τον ήλιο, και φω, φω, φω από τον ήλιο, και με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον εντό εισαγωγικών ηλιακό άνεμο, θα λέγαμε, πλέουν όπω πλέουνε τα πλοία με τα πανιά, τα εστιαφόρα στη θάλασσα από τον άνεμο. Και μπορούν να ταξιδεύουν λοιπόν με την ηλιακή ενέργεια ε, να προωθούνται σε μεγάλη ταχύτητα. Όμως αυτό εδώ έχει να κάνει και με την απόσταση που είναι από τον ήλιο, με την κλίση που έχουνε με χιλιάδιο. Και έχουνε σκεφτεί ότι γιατί να μην το κάνουμε εμεί τεχνητά αυτό, με μια ακτίνα laser, δηλαδή με μια ισχυρή ακτίνα laser, να χτυπάνε το solar sail και να ταξιδεύει αυτό. Και όσο πιο ισχυρή και πιο καλύτερη είναι αυτή η ακτίνα laser, αυτό γεωμετρικά θα, αυξήσει, θα αυξάνει την ταχύτητά του με αποτέλεσμα να φτάσεις, να ταξιδέψεις σε ένα κλάσμα, μεγάλο κλάσμα, της ταχύτητας του φωτός. Όσο πιο καλά φτιαγμένο είναι, τόσο πιο ελαφρύ και μικρό είναι, τόσο πιο κοντά στη ταχύτητα του φωτός θα, θα πάει. Και έτσι μπορεί να ταξιδέψει σε ένα μακρινό πλανήτη. Να πω επίσης, αν σας φαίνεται επιστημονική φαντασία αυτά τα πράγματα, να πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια περίπου έχουμε ανακαλύψει 5.000 εξωπλανήτες, παρατηρημένους κανονικότατα, 5.000 εξωπλανήτες. Και μάλιστα έχουμε και περισσότερες ενδείξεις για άλλους 5.000 6.000 που το διερευνούν ακόμα. Μέχρι πριν τα τελευταία αυτά 15-20 χρόνια δεν είχαμε δει κανένα πλανήτη έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Θεωρούσαμε ότι τα περισσότερα φώτα που βλέπουμε εκεί πάνω είναι ήλιοι. Ενώ τελικά οι περισσότεροι από αυτούς τους ήλιους, της τάξης του 60-70% έχουν κανονικά ηλιακά συστήματα και μάλιστα με, πολλοί από αυτούς μεγάλα. Οπότε... Ε, ανακαλύπτουμε συνεχώς εξωπλανήτες που παρατηρούμε. Τώρα, ανάμεσα σε αυτού του 5.000 τόσου και 10.000 εξωπλανήτες έχουμε ήδη εντοπίσει δεκάδες ίσως και εκατοντάδες γιατί δεν τα ανακοινώνουν όλα. Πλανήτες οι οποίοι είναι αδελφάκια της Γης Δηλαδή, είναι ίδιοι με τη γη. Με ίδια σύνθεση, ίδια απόσταση από τον ήλιο, στη λεγόμενη χρυσή ζώνη, δηλαδή ούτε πολύ μακριά ώστε να παγώσει, ούτε πολύ κοντά καεί, έτσι όπω είναι η γη που να βρίσκουμε πράγματα εκεί ε, ε, πώς το λένε, με την ραδιοαστρονομία διάφορα στοιχεία τα οποία τα έχει και η Γη τα έχει και αυτός ο πλανήτης με λίγα λόγια δεύτερες γαίες και έχουμε βρει τουλάχιστον 100, ίσως και 200 και 500 δίδυμους πλανήτες της Γης μερικοί είναι μεγαλύτερα από τη Γη, μερικοί είναι σαν ε, ανάμεσα σε αυτούς τους 5 ή 10.000 εξωπλανήτες Μπορούμε λοιπόν τουλάχιστον στο πρόξιμα, που είναι σχετικά κοντά με τα αστρονομικά δεδομένα, να στείλουμε ένα solar sail. Να φτάσει εκεί πέρα. Θα χρειαστεί περίπου 5-6 χρόνια ταξίδι. Στα 4,5 έτη φωτό. Χτυπώντα το με λέιζερ, προσέξτε από τη γη. Και να ταξιδεύει. Αυτό είναι νομίζω η μόνη μα ελπίδα να ταξιδέψουμε μακριά, α πούμε, οι δικέ μα γενιέ και οι γενιέ που θα επακολουθήσουν. Κατά τα άλλα, πρέπει να περιοριστούμε σε ταξίδια μέσα στο ηλιακό μας σύστημα και παρακολουθούμε τι γίνεται με τα δύο Voyager τα οποία πλέον έχουν βγει έξω από την ηλιόσφαρα στο εξώτερο διάστημα. Πολλά μυστήρια συμβαίνουν και σε αυτά τα σκάφη τα οποία έχουμε ακόμα με τι δυνατότητε που έχουν κλείνουν τις Πολλέ του λειτουργίες για να εξοικονομήσουν την ενέργεια γιατί σιγά σιγά χαλάνε, πεθαίνουν αλλά θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν απλώς εμείς θα, θα έχουμε επικοινωνία μαζί τους ενώ έχουν καταφέρει αυτό το θαύμα θαύμα η μηχανική της NASA και είναι σε επαφή ακόμη με διάφορα τρομερά κόλπα που κάνουν από τόσο μεγάλη απόσταση και είναι ε, σε επαφή με τα Voyager 1 και 2 ε, τα, τα οποία, η οποία επαφή θα συνεχίσει νομίζω μέχρι το, το υπολογισμό, το πολύ μέχρι το 2030 εγώ λέω 28 και μετά θα χαθούν από εμά. Λοιπόν αυτό είναι το μακρύτερο που έχουμε φτάσει και αυτά έχουν βγάλει και την θρυλική φωτογραφία του The Pale Blue Dot της χλωμής μικρής γαλάζιας σφαίρας ένα κόκκο στον ουρανό γύρισε κάποια στιγμή την κάμερα και τράβηξε τη γη ας πούμε μια τιτάνια απόσταση η οποία έχει επηρεάσει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, αυτή η φωτογραφία, τη ψυχολογία των ανθρώπων που παρακολουθούν τα διαστημικά πράγματα εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, ε, τα solar sales, λοιπόν, νομίζω είναι η μόνη μας πιθανότητα και βέβαια τα starship της SpaceX για τον Άρη και τους άλλους πλανήτες και τους δορυφόρου. Το τι θα γίνει τώρα με το εξωγήινο σήμα αυτό, το περιμένουμε να δούμε. Όπως φαίνεται, πολύ σύντομα θα προκύψουν ανακοινώσει. Το θέμα είναι στο μυστικό πόλεμο, το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τον οποίο παρακολουθούμε με λεπτομέρειες και γνωρίζω πολύ περισσότερα από αυτά που πρόλαβα να πω σε αυτή την εκπομπή. Η φωτεινή θετική παράταξη και η σκοτεινή αρνητική παράταξη συγκρούονται για το ποιοι θα πάρουν πάνω τους το ζήτημα και πώς θα το ανακοινώσουν στον κόσμο και με ποιο τρόπο, με διαψεστικό ή με θετικό τρόπο. Αν επικρατήσει η ομάδα του Μπέρκλεϊ και του Καλτέκ. Είναι η σκοτεινή ανετική παράταξη στην προκειμένη περίπτωση. Όχι πω αυτή είναι απόλυτα χαρακτηρισμένη από τη σκοτεινή ανετική παράταξη, απλώ οι συγκεκριμένε ομάδε είναι. Περιμένουμε επίση, δεν το έχω δει ακόμα, τι αντιδράσει του Άβι Λόμπ, τη έδρα του Harvard τη Αστροφυσική, που είναι δικό μα, είναι άνθρωπο τη φωτεινή εκεί παράταξη και μάλιστα ηγείται του προγράμματο αυτού που έχει ξεκινήσει ο ίδιο, του Project Galileo, για, την, για τον εντοπισμό εξωγήινου πολιτισμού και για τη μελέτη του μουαμοα και για τη μελέτη των ε, τεχνοργημάτων που έχουν πέσει στον βυθό του ωκεανού, κλπ. Και και Είναι μια μεγάλη ιστορία το Project Galileo. Και επειδή σχετίζεται με αυτές τις ε, ε, ανακαλύψεις των σημάτων το Project Galileo, πρέπει ας πούμε να ακούσουμε τι λέει και ο Άβι Λόμπ, θα μας πει την αλήθεια και περιμένουμε αν θέλετε κάτι δηλαδή πέρα από την εκπομπή που κάνουμε σήμερα από το μυστικό διαστημικό σταθμό και πέρα από τις original ανακοινώσει όποιε και αν θα είναι αυτές που όπως φαίνεται θα προκύψουν μέσα στον επόμενο μήνα ή δίμηνο μέχρι το τέλος του έτους τουλάχιστον το πολύ μάλλον ε, νομίζω ότι στο ενδιάμεσο παρακολουθήστε αν θα, τι θα ανακοινώσει και πως θα συζητήσει το ζήτημα ο άβη Loeb και το Project Galileo ε, αυτή είναι η δική μου πρόταση. Εδώ εμείς παρακολουθούμε εκεί κάτω από το μυστικό διαστημικό σταθμό, τον πλανήτη Φυλακή και ε, περιμένουμε πολλές καινούργιες εξελίξεις που προκύπτουν από το μυστικό πόλεμο γιατί είναι πολλές οι νίκες της φωτεινής θετικής παράταξης και σε επιστημονικά ζητήματα και σε ιστορικά ζητήματα αλλά και σε κοινωνικοπολιτικά και προπαντών βέβαια σε φιλοσοφικά και άλλα. Ε... Νομίζω σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικά, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Ε, ε, η ζυγαριά παίζει αυτή τη στιγμή με τι μάχες που γίνονται στο Μυστικό Πόλεμο. Ε, νομίζω εγώ και ελπίζω ότι ε, θα αλλάξουν τελικά προς το καλύτερο. Σημαντικές φαίνονται και οι αμερικανικές εκλογές την 1η Νοεμβρίου. Για το αν θα επικρατήσει ο Donald Τραμπ ή το walk culture, το cancel culture και οι leftists, αυτοί οι liberals, οι παρανοϊκοί, οι μεταμοντερνιστέ κλπ. Ε, των δημοκρατικών τη Αμερική. Ε, θα έχει μεγάλη σημασία τι θα γίνει στι εκλογέ αυτέ και γι' αυτόν τον λόγο και πολλέ από τι εξελίξει, οι εξελίξει όλε, οι ουφολογικέ, εξαρτώνται από αυτό. Περιμένουν δηλαδή να δουν ποιο θα βγει για να κάνουν, τις, αν βγει ο Τραμπ, να μπορούν ελεύθερα να. Που κάνουν, κάνουν τι επόμενε κινήσει. Αν δεν βγει, θα εμποδιστούν με τι ουφολογικέ εξελίξει, το Κογκρέσο στην Αμερική κλπ. Αντίστοιχα, αυτέ οι ανακοινώσει θα επηρεαστούν ανάλογα με τι εκλογέ. Και γι' αυτό το λόγο μιλούν για ανακοινώσει μετά τι εκλογέ. Πολλά, πολλά πράγματα και πολλέ εξελίξει που γίνονται θα εξαρτηθούν επίση και από το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών. Ε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα για του Αμερικανού που είναι το τελευταίο ελεύθερο έθνος στο πλανήτη μας και το οποίο διακυβεύεται και η ίδια τους η ύπαρξη και η ίδια τους η ελευθερία από τις εξελίξεις που συμβαίνουν μέσα στι νομές και όχι σε σχέση με κάποιον εξωτερικό εχθρό. Ο εξωτερικός εχθρός είναι πλέον εσωτερικός εχθρός παντού και αυτό είναι ο μυστικός πόλεμος φίλοι μου που φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, σε μεγάλο βαθμό είναι σε επίπεδο, όπως το, λέει στο όπως το λέω στο βιβλίο μου, είναι ε, σε επίπεδο παρανόρμαλ. Σε επίπεδο, δηλαδή, παρακανονικό. Η... Όλη η κατάσταση θα διαφανεί στο στο επόμενο καιρό. Εγώ θα επιστρέψω σε επόμενα μηνύματά μου, ε, αν θα ε, ξέρω ή θα μπορώ να μιλήσω για περαιτέρω εξελίξει όλα αυτά, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και μέχρι τότε εσείς μέσα σας κρατήστε τη βεβαιότητα ότι ο μαγικός κόσμος στον οποίο αναφέρθηκα είναι αληθινός, υπάρχει εκεί έξω, υπάρχει εκεί μέσα είναι ένας παράλληλος κόσμος με τη δική μας καθημερινή πραγματικότητα και όπως όλα τα πράγματα έτσι και αυτό υπάρχει και ισχύει για σένα που με ακού εάν εστιάς, την προσοχή σου εκεί εδώ βλέπει ότι με τη μονομανία για παράδειγμα αρκεί να εστιάσει την προσοχή σου αςούμε, στα μικρόβια που έχει γύρω σου για να τρελαθείς, να είσαι με, ντυμένος με νάιλον και να μην αγγίζεις τίποτα. Ε, δηλαδή πόσο μεγάλη δύναμη έχει η εστίαση της προσοχής σε σχέση με τη διαμόρφωση της πραγματικότητάς σου και για αυτόν τον λόγο προσπαθούν από όλα τα κανάλια της σκοτεινής αρνητικής παράταξης ό,τι και σημαίνει η λέξη κανάλι να σου προσελκύσουν την εστίαση της προσοχής σου και έτσι να διαμορφώσουν αυτό που αυτοί λένε την κοινή γνώμη. Δηλαδή μια γνώμη ίδια για όλους. Να έχουν όλοι την ίδια γνώμη επηρεασμένη από αυτήν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Τι σημασία έχει να έχει την ψευδέστηση της ελευθερίας της άποψης για παράδειγμα αν η αποψήσουν είναι ίδια με όλον τον άλλον. Αν η γνώμη σου είναι ίδια με όλων τον άλλον. Τι σημασία έχει να, να έχει ελευθερία λόγου, αν αυτά που λες είναι ίδια με αυτά που λένε όλοι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σα προβληματίσει. Αντισταθείτε σε όλε αυτέ τι καταστάσει. Αντισταθείτε στα παράλογα, εντελώ ε, σχεδόν evil, ολοφάνερα. Σχεδόν ολοφάνερα, evil πράγματα που βλέπετε εκεί έξω, που είναι σαφώ οι δυνάμει του κακού. Σαφέστατα, χωρί καμία αμφιβολία. Δείτε τα, βγάζουνε μάτι, είναι εξόφαλμα. Αντισταθείτε σε όλα αυτά, στις προεκτάσεις του και κρατήστε τη δική σας ακεραιότητα. Και προσπαθήστε να συντονιστείτε με κανάλια, εντός οικών το κανάλια, πληροφόρησης εναλλακτικής ενημέρωσης. Για να προσπαθήσετε να δείτε και λίγο πίσω από τα πράγματα, πίσω από τον κόσμο της πληροφορία, πίσω από τον κόσμο της καθημερινής πραγματικότητας. Να πάρετε δηλαδή μια ενδιαφέρουσα ενημέρωση για το τι συμβαίνει στο παρασκήνιο. Γιατί εκεί παίζεται όλο το πράγμα. όλο το υπόλοιπο είναι η βιτρίνα που βλέπετε. Και νομίζετε ότι πολλά πράγματα που παίζουν στι βιτρίνε είναι αυτά που παίζουν και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το οποίο είναι αστείο. Είναι σαν να πιστεύει ότι ένα μαγαζί τεράστιο, α πούμε, ένα ολόκληρο εμπορικό κέντρο δεν υπάρχει και είναι μόνο η βιτρίνα που βλέπει κάτι γούκλε που κινούνται, α πούμε, και πουράνε ρούχα και αυτό είναι. Ε, Συντονιστείτε με το μαγικό κόσμο, με αυτόν τον άλλο κόσμο της αληθινή πραγματικότητας που βρίσκεται έξω ολόγυρα και μέσα και ανάμεσα από την καθημερινή σας πραγματικότητα. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, ακούσατε μια εξωγήινη, εξωκοσμική εκπομπή από το μυστικό σκάφος μας που ε, ασχολήθηκε λίγο με την κατάσταση στο διάστημα και με την προσδοκούμενη εξωγήινη επαφή υπάρχει άρα και κανείς εκεί έξω που να μας ακούει εμείς σας καληνυχτίζουμε και απομακρυνόμαστε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μας στο, με το μυστικό σκάφος μας μακριά από τον πλανήτη φυλακή όπως πάντα στο υπερπέραν καληνύχτα σας συντάξει μου. Come gather around people wherever you roam uh, And admit that the waters around you have grown uh, And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving So you better start swimming or you'll sink like a stone For uh, the times they are a change What two, five. Come right on. up from your it is cast The slow one now will later be fast As the present now will later be past The order is rapidly fading And the first one now will later